Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, με 90,6, Εκπομπή ΑΕ. Μία και πρώτα λεπτά, πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε ημέρα, Δημήτρης Καζάκης και Γεωργία Μπάστα, 9 Ιανουαρίου σήμερα. Γεμάτη ημέρα, από το πρωί θα τα δούμε, όλα τα ζητήματα θα τα αναλύσουμε. Πρώτα όμως, με επιτρέπετε, θέλω να δώσουμε την καλημέρα της εκπομπής, την καλημέρα μας στην Αμπχαζία. Σεφνιάς και ο Δημήτρης του φιλάω εκπλήξη. Χθε ήταν η Ρωσία, σήμερα η Αμπχαζία. Εγώ δεν το ήξερα, αλλά επειδή μας ακούνε οι φίλοι, τώρα ξέρεις να ένας συναγωνίζεται τον άλλον. Οπότε σημαντικά της ρε παιδιά, μην ξεχνάτε. Και εμείς εδώ στην Αμπχαζία που σας ακούμε κάθε μέρα λέει ανελοιπώς. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, βεβαίως η καλημέρα μας είναι παντού σε όλα τα μήκη και τα πλατή της γης που μας ακούτε, σε όλη την Ελλάδα το ξέρουμε ότι μας ακούτε, αλλά βεβαίως στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στη Φιλανδία, στην Ολλανδία, στην ε, Ιαπωνία, στην Αγγλία, ε, ναι. ε, γενικά σε πολλά μέρη, στο Κάιρο, σε πολλά μέρη, τα ξεχνάω σίγουρα πολλά. λοιπόν στη Κύπρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και να μας στέλνετε έτσι τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, αλλά και την καλή σας ημέρα να μας τι στέλνετε στο 54344 επάν και το μήνυμά σας αποστολή στο 54344 στο email της εκπομπής εκπομπή αε παπάκι gmail.com Σας ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξή σας, σας ευχαριστούμε για το γεγονός ότι εσείς είστε η χορηγή τη εκπομπής μας, είστε η χορηγή ειδική μας. Είστε η χορηγή αυτή τη ελεύθερη εκπομπή και η δύναμη, τη δύναμη την παίρνουμε φυσικά από εσά από την στήριξή σα από κάθε μορφή στήριξη και υποστήριξη που έχουμε από εσά και γι' αυτό υπάρχουμε και μπορούμε και μιλάμε έτσι ελεύθερα, κάθε μέρα εδώ, μέσα από τη συγνότητα του Άρτε σε 90,6. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσω σήμερα. Είναι πολλά τα τραγελαφικά. Έχει πολλά ανέκδοτα άλλη μέρα. Αυτό να γίνει κάτι τους φίλους, έτσι, από το κουπουέ. Ε, με πληροφόρησαν ότι τελικά κλείστηκε η συμφωνία, τουλάχιστον υποκατακτικά, ναι. για την πώληση της συγνότητας το 1922 στον κ. Φατζη Νικολάου. Αχ, αυτό δεν το ήξερα. Mm. Ναι. Έτσι με πληροφόρησα. Ότι δόθηκαν ε, τα χέρια δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ότι κλείστηκε η συμφωνία. Η αρχή και το αντίτιμο. Το αντίτιμο δηλαδή, αυτό δεν 900. είναι. αγαθό του, του λαού. Δημόσιο αγαθό. Ναι, ναι το δημόσιο αγαθό. Ε, και, ο, ο, και όταν θα μάθαι... πάρει την εξουσία του Κουκουέ. Κάτι... Μέχρι τότε μπορεί ελεύθερα ο καθένα να κάνει ό,τι γουστάρει. Εγώ μπερδεύομαι, έχω μια απορία. Εσύ δεν μπορεί να μου απαντήσει. Mm -hmm. Έτσι. Έχω όμω την εξή απορία. Εδώ έκλεισε το σταθμό, έδειξε του εργαζομένου. Έτσι. Ναι. Διότι είναι δημόσιο αγαθό. Όχι, όχι, με χαρά του έφυαν. Σύμφωνα με δηλώσει που δημοσίευσε ο Και διότι προσπάσεις. θα μπορούσε να πει ότι να πει το εξή. Όπω κάνει πολύ ευρωδότηση. Δεν εργοδοτήσει σε αυτή την περίπτωση το ΚΚΕ, έτσι? Όχι. Ε, εγώ το λέω. Λοιπόν, με μου άποψη είναι <συσκ> αυτή. Καπιταλιστική. <συσκ> <συσκ> λοιπόν, από το εξή. Ότι εμεί δεν βγαίνουμε άλλο Έχουμε εδώ πέρα. Το σταθμό, έχουμε κάποιο εργαζόμενο, ανοίγουμε το ενδιαφέρον, κάνουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντα, θέλει κανεί αυτή τη συγνώμη να κρατήσει και του εργαζόμενο. Να κάνει μια τέτοια συμφωνία. Όχι, εγώ θα, εγώ θα περίμενα αν θεωρούσα ο τόπο που ε, αντιπροσωπεύει συμφέροντα λαϊκά ή εργατικά θα περίμενα τι συχνότητε που έχει α, πάρει το από τη δημόσια ναι. ε, ως δημόσιο αγαθό ναι. αλλά, πραγματικά να το ανοίξει ω δημόσιο αγαθό. Δηλαδή να θεωρήσει ότι είναι ελεύθερο βήμα για όποιον θέλει να αντιστρατευτεί και να παλέψει ενάντια σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το καθεστώ. Ναι. Αυτό θα περίμενα να κάνει. Και μέσα από εκεί να μπορέσει να αντλήσει και τα έσοδα που χρειάζεται για να μπορέσει να στηριχτεί αυτό ο σταθμό, ο συγκεκριμένο σταθμό. Βεβαίω, ε, η ηγεσία λειτουργεί τελείω διαφορετικά mm -hmm. ε, και προτίμησε ε, να δώσει το σταθμό στο να γίνει ένα μια ακόμη συχνότητα που μεθοδεύει και, και που α, πολεμά mm -hmm. το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Αυτό που υποτίθεται ότι περασπίζει το ΚΟΚΟΕ, πάει να θυμάμαστε. Λοιπόν, έτσι για να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, βεβαίω εγώ δεν θεωρώ ότι ε, μπορεί να ελπίζει κανεί το ΚΟΚΟΕ. Έχει τελειώσει η ιστορία αυτή ε, και με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο που θα μπορούσε να έχει για να το πιο κόμμα με την ιστορία και την βάρη ναι, και, εντάξει, και, το και την ότι... προσφορά που έχει, που ναι. είχε μάλλον κάποτε, uh -huh. ε, με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο, ε, έχει μετατραπεί ας πούμε σε οτιδήποτε εμεί διδαχτήκαμε όταν ήμασταν μέσα οι... Ο κόσμος που παλέψε τις γραμμέ του διδάχτηκε να, να περιφρονεί και να συγχαίνεται, σε αυτό έχει μεταβληθεί το σημερινό κόμμα, χάρη στην ηγεσία του βεβαίως, που ασκεί όρους κατοχής στο κόμμα από το 1992-1993, όχι στην Αμερική, ουσιαστικά μετά το, το, το, το, το συνέδριο, όπου βεβαίω λειτουργει ο στρατό κατοχή, γι' αυτό άλλωστε κιόλα δεν αναγνωρίζει το ιδιαίτερο ε, καθεστώ κατοχής που έχει η χώρα. Καθότι η ίδια εφαρμόζει καθεστώ mm -hmm. κατοχή mm -hmm. σε αυτό το κόμμα από την αρχή του 1990. Γι' αυτό και δεν αναγνωρίζει. Συνέχεια είναι, σου λέω. Πάντω, από ό,τι φαίνεται, θα, έτσι μια και ξεκίνησε με το ΚΟΚΟΕ και αυτή την μάλλον από ό,τι φαίνεται συμφωνία που mm -hmm. επετεύχθη, mm -hmm. το δούμε, απομένου, mm -hmm. να δούμε γιατί αυτό θα βγει τι επόμενε μέρε. Έτσι, ε, απομένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις σχετικές Λοιπόν, ε, από ό,τι φαίνεται η πρόταση των ανεξαρτήτων Ελλήνων ε, η δική τους πρόταση για παραπομπή και των κυρίων Παπανδρέου mm -hmm. και Παπαδήμου στην υπόθεση με τη Λίμπε Λαγκάρτ. Mm -hmm. Έτσι, ε, θα, ε, έχει βρει υποστηρικτή και το Κομιστικό Κόμμα Ελλάδο. Δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από όσο γνωρίζω. Ωστόσο, ο, ο, ο κύριο Καμένο το έχει, έχει το, ναι, το έχει αναφέρει και ο κύριο Μαριά που άκουσα που πριν από λίγο το φωτογράφησε. Ωραία, δηλαδή, δηλαδή. Απομένει βέβαια να ακούσουμε να επίσημα να το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Προανακριτική προτείνει ο κύριο Καμένο, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, απλά βάζει με μέσα και τον κύριο Παπαδίμου και τον Όχι, κύριο Παπαανδρέου. Τότε, τότε να αναρωτήσω και εγώ κάτι. Δηλαδή Επειδή θα πάμε για δεδικασμένο, την πρόταση, θα για δεδικασμένο πρώην πρωινπουργών και πρωινπουργών. Ο, Γιατί από... αυτό θα συμβεί. Για την πλειοσυφία δεν την έχει ο κύριο Καμένος αν δεν κάνω λάθος εκτός και αν την έχει. Ένα. Δεύτερο. Ναι, ναι. η Χρυσή Αυγή ότι υποστηρίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Βεβαίω και το δεν ξέρω αν θα δει το ΚΚΟΕ. Πάντως η, έχει κάνει δηλώσει και έβα παρήγα από Τσεχοδί mm -hmm. ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία παραγραφή και βεβαίω πρέπει να δικαστούν όλοι για, τα, για την πολιτική διαφθορά και να εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Δεν διαφώνουμε σε αυτό. Ναι. Ερώτηση, γιατί κανένα δεν υποστηρίζει να καθίσουν στο σκαμνί επί εσχάτη προδοσία. Γιατί κανένας από αυτούς yeah. γιατί αν δεν κάνω λάθος οι, αριθμητικοί, οι, οι αριθμητικές μου ικανότητες δεν με προδίδουν τα τρία αυτά κόμματα μαζί έχουν ικανό αριθμό βουλευτών ώστε να σύρουν τον κύριο Παπαδήμου τον κύριο mm -hmm. Παπαανδρέου και φυσικά και τον τωρινό πρωθυπουργό αλλά λέμε εντάξει τους yeah. δύο προηγούμενους yeah. ναι. για εσχάτη προδοσία mm -hmm. χρησιμοποιώντας Είτε χρησιμοποιώντας δύο από τις μηνύσεις για ασχάτη προδοσία που έχουν παραδοθεί στη Βουλή και είναι η μήνυση του δικηρίου Δημήτρη Αντωνίου του γιατρού ή του συνδικαλιστή Γιώργου Γρημπογιάννη. Γιατί δεν χρησιμοποιείται καμία από αυτά τα μέσα για να καθίσουν εμπει ασχάτη προδοσία. Ή να κινηθεί διαδικασία ασχάτης προδοσίας. Γιατί δεν το βάζουν αυτό. Ερώτημα, μας απαντήσουν. Αλλά δεν του το θέτει κανεί αυτό το ερώτημα, Όχι βέβαια, Όχι βέβαια γιατί δεν τολμάνε. Mm -hmm. Ή να το πούμε και διαφορετικά. Εγώ απευθύνομαι στον κόσμο του, γιατί τέλο πάντων, εντάξει, υποτίθεται ότι είναι ένας κόσμος οποίος ένα κόσμο ο οποίο θέλει να δει, επειδή μου να κάθω στου κάμπινγκ κάποιοι. Mm -hmm. Είναι η κλασική τακτική που ακολουθήθηκε από το πολιτικό σύστημα σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση, σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, οι προανακριτικέ ή ε, άλλε επιτροπέ τη Βουλή για να αθωώσουν. Αυτού και να υπάρχουν δεδικασμένα ώστε να μην μπορεί να του κυνηγήσει η επόμενη πολιτική κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια των κοινού. Βεβαίω εμεί του έχουμε, τους έχουμε, τους την έχουμε στη στη γωνία γιατί ζητάμε συντακτική έθνο συνέλευση. Οπότε ό,τι και να έχετε παραγράψει, ό,τι δεδικασμένο και να υπάρχει, πετυχαίνετε στα σκουπίδια και ξεκινάμε την αρχή. Δεν ελπίζουμε σε τέτοιο δούνε και λαβή καταρχήν. Ακριβώ. Λοιπόν, ε, αλλά εγώ λέω, εφόσον θέλουν να το παίξουνε μάγκε. Και θέλω να το διευρύνουν το θέμα, εκτό από τη λίστα, mm -hmm. όπω παίζει το γκαούτσο κότσο πιλ πόνγκ. <laughs> ο κύριο <laughs> Τσίπρα με τον κύριο Σαμαρά, Βενιζέλο και ε, λυπάει εξαπτέριγα από την καρδάρ του κυρίου Κουβέλη και τώρα, τα λοιπά. Αστιγμή, γιατί αυτή η καημένη το πρωί είχε και προβλήματα με του αδεξουσιαστέ. <laughs> ναι, με του αδεξουσιαστέ. Ναι. Πήγαιναν να του κα... κάνανε κατάληψη στα γραφεία, ναι. δεν είναι έτσι. Ε, Έσπασε καρδάρ. <laughs> λοιπόν, ναι. Ε, το θέμα είναι το εξής ε, από τη στιγμή που θέλαν να βάλουν αυτό το πράγμα γιατί δεν κινούσαν διαδικασία για ασχάτη προδοσία και ας έβγαινε οι δικαστές αυτής της χώρας mm -hmm. να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασχάτης προδοσίας που, που, που υπάρχει καταγραμμένο στον ποινικό κώδικα της χώρας γιατί και να σου πω και κάτι άλλο Πρώτον, ο κύριος, ο κύριος ο Καμένος το λέγε έτσι. Το λέγε προεκλογικά βεβαίως, γιατί με την εκλογικά το ξέχασε, το κατάπιε όπως το όπως κατάπιε και όλα, πολλά άλλα πράγματα. Δεν έλεγε ότι θα καθίσουν η σχάδι. Ότι είναι προδότες. Έτσι θεωρούσε ότι θα καθίσουν στο σκαμνί Να τους δώσουμε ένα πασαπόρτι για να υπάρχουν δεδικασμένοι ότι τελείω η ιστορία δεν τρέχει τίποτα με αυτού για κακούριγματα και όλα αυτά τα πράγματα και κλείνουμε την πόρτα παραγράφοντα τα εγκλήματα στα οποία έχουν συμμετάσχει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κάνουμε κάθαση. Ε, κοίταξε, είναι γνωστό ότι οι πρώην Πρωθυπουργοί δεν ε, αγγίζονται σε αυτή τη χώρα. Εδώ δεν τολμάνε να του καλέσουν ούτε ε, έτσι σε μια επιτροπή δε, δε, στη Βουλή για να τα καταφέρουν. Και εσύ το ξέρει και ε, εγώ το δε... ξέρω. Ε, εντάξει, και όποιο είναι υποψιασμένο το καταλαβαίνει. Αλλά βρέ, παιδί μου. Βλέπετε μου, έω πότε θα έχουμε αυτή την κοινοβουλευτική πρόζα, Α, ε, στην κοινοβουλευτική εξαρτάτε πρόζα, εξαρτάτε. η οποία μα προειδεύει. Η κυρία Παπαρήγα μα έβγαινε επί μήνε όταν λέγαμε εσχάτη προδοσία, προδοσία και μα έλεγε αυτό λαϊ, λαϊκισμό. Με αυτά τα νομικίστικα εμεί δεν μπορούμε να ρίξουμε τον καπιταλισμό. Mm -hmm. Και τώρα προσυπογράφει και δέχεται αυτή την, προ, την πρόστιχη εκδοχή κάθαρση του πολιτικού συστήματο μεσαγωγικά του στυλ του 1989. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ας πούμε, δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, αλλά λέμε να, ε, καταλάβουμε τι ακριβώ Ας πούμε πρεσβεύουν αυτοί οι κύριοι. Το ποιο είναι ο καμένο και το τι που θέλει να πάει ο καμένο, εγώ νομίζω μόνο οι πέτρε δεν ξέρουν πια. Μόνο οι πέτρε δεν ξέρουν. Οι ογκόληθοι, τα γροθάρια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα. Όσο κυκλοφορούν οι λίστε, οι λίστε είναι προϊόν εγκλήματο και προϊόν εκβιασμούς και εκβιασμού και πίεση. Δεν έχει καμία άλλη αποδευτική αξία το oh. υλικό του. Και απλά βγαίνει καμία και μία, γιατί απλά υπάρχουν άλλες 10 ή 100 Και δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω ποιος εισαγγελέας είναι αυτός yeah. που εγκαλεί κάποιον για να πιστοποιήσει το τι είναι με βάση παράνομη λίστα. Δηλαδή συγγνώμη, έχουν τι μυστικέ υπηρεσίε ξένου κράτου. Σου δίνουν μια λίστα. Εσύ τη θεωρείς de facto δεδο, δεδομένη και εγκαλεί όποιον αυτό περιλαμβάνει για να, α, για να απολογηθεί. Είμαστε τρελοί. Έχουν αίσθηση δικαίου αυτοί οι άνθρωποι. Περάσαν από νομική σχολή. Δεν ξέρω ποιο του έχει διορίσει εκεί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θα έχουμε τρελαθεί. Πρόκειται η λίστα Λαγκάρτ. Αν πιστοποιεί κάτι, είναι, πιστοποιεί το γεγονό ότι, ότι είναι ένα από τα συγκεκριμένα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον εκβιασμό οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, παραγόν, παραγόντων κλπ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον κύριο Παπαξαντίνου. Εγώ το θέλω να τον δω να κρεμείται στο Σύνταγμα ω προδότη. Δεν με ενδιαφέρει αν έκανε πάλι μια πισαγωγή εγγράφου. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Θα κάνουν έρευνα. Γι' αυτό καθ' αυτό το έγκλημα του γεγονότος διακινείται λίστα η οποία είναι προϊόν μυστικών υπηρεσιών. Γιατί αυτό είναι η λίστα Λαγκάτ. <ΣΣΟ>: Μα, νομίζω ότι... Αν θέλανε να κάνουν τη <σομίως> δουλειά τη <σομίως> και είμαστε σοβαρό κάτω που δεν είμαστε βέβαια, απικία είμαστε. Α πηγαίνανε τουλάχιστον να κάνουν αίτηση στην κυβέρνηση τη Ελβετία και να ζητήσουν από τι τράπεζέ του τα ονόματα, <σομίως> όλα τα ονόματα που έχουν Έλληνε καταθέτες εκεί, οι ελληνικών συμφερόντων καταθέσει και να, να τα συγκρίνουν με τη λίστα Λαγκάρντ. Και τότε θα βγάλανε άκρη. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και μα κοροϊδεύουν εδώ πέρα. Και μα λένε, Α, ήταν μόνο, μα τώρα είμαστε τρελοί. Επαγγελματία οικονομικό δολοφόνο. Εντεταλμένο να εξωτώσει λαό ολόκληρο και χώρα. Mm. Έκανε ολόκληρη ιστορία με τη λίστα μόνο και μόνο για να βγάζει δύο ξαδέλφε του και ένα γαμπρό Δεν δηλαδή, θέλουμε να τρελαθούμε, μα περνάνε για ηλίθιου. Νομίζουν ότι δώρα. αυτοί οι δημοσιογράφοι έχουν το IQ το δικό του. Δηλαδή, συγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή. Προφανώ δεν είναι έτσι. Mm. Και προφανώ έχει δίκιο που ο Κωνσταντίνο ότι λέει: Σοβαρολογείτε, ε, θα έκανα ε, αυτό το πράγμα ε, για την τη ε, διαφορία. Ε, προφανώ είναι αρκετά επαγγελματία για να ξέρει, όπω κάθε επαγγελματία δολοφόνο, ότι δεν αφήνει σύχνη και μας τα τόσο Και τόσο είναι αγελία με τέτοιε λυλίε διαδικασίε. Μην τρελαθούμε τώρα. Τα παιδάκια του δεν τα κάνει. Μην τρελαθούμε τώρα. Και μετά ξέρω εγώ, και μια δεύτερη λίστα Το 52.000 αυτό που κάναν. Συγγνώμη τώρα, μην τρελαθούμε. Και γενικώ όλοι είμαστε σε κάποια λίστα, αν το έχει καταλάβει. Ναι, εδώ ει... ή... ε... όπου υπάρχει λίστα, υπάρχει εκβιασμό. Αυτή την τακτική, αλκαπόνε που ακολουθεί το κράτο, δεν το καταλαβαίνω. Τι πάει με 52.000 και πού ξέρω εγώ ότι είναι 52.000. Πώ μπορώ να το έλεξω εγώ σαν πολίτη που με εγκαλεί. Γιατί, για ποιο λόγο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πώ είναι δυνατόν να εγκαλεί έναν πολίτη. έβγαλε πέντε, 10.000 20.000 30.000 έξω για να τα διασώσει τη στιγμή που επιτρέπει στη δράση των offshore στην Ελλάδα mm -hmm. που κρύβουν δισεκατομμύρια εντάξει κάποιο μπορεί να σου πει κάτω από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε Α, και ξεκινά από τον Κακομύρη <συσχε> τον κύριο μύρι. <Κακομύριο, συσχε> <γου. συσχε> έτσι, με τέλα, τον λάθουμε <συσχε> <αυτούμε>, δηλαδή <συσχε> έχεις και αυτό το το, το, το το φρούτο ας πούμε που κινείται σε όλη τη τηλεοράση ας πούμε κάθε εντολή Αμερικανική Αμερ το, το ναυτιστικό Είχε. αυτό, το, το, το, το δείγμα πολιτικού αυτισμού που λέγεται ας πούμε, να mm. σου λέει ότι εμείς κάνουμε μέτρα. Mm. Θέλουμε να τρελαθούμε τελείω να πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να εγώ μπορώ να ελέγξω. αλλιώ, σε εγκαλώ για προσπάθεια εκβιασμού και προσπάθεια εκμαυλισμού της κοινωνία. Γιατί πολύ απλά αυτό που θέλω να περάσουν είναι κάτι πολύ απλό. Αυτό που θα συμβεί αύριο το πρωί. Τι θα συμβεί. Mm. Θα σου λένε έλα εδώ, να μου δικαιολογείς κατά κατάθέσεις σου. Εάν οι καταθέσει σου δεν συνάδουν με το εισόδημά σου, με την έννοια δηλαδή του ισορευτικού εισόδημά σου, ναι. θα πρέπει να το δικαιολογήσει. Mm -hmm. Για να το δικαιολογήσει θα πρέπει να δείξει, για παράδειγμα, τι πράξει εκείνε, για παράδειγμα πόλη ακινήτων ή κληρονομιά ναι. ή οτιδήποτε, ναι, ναι, ναι. ε, σου έχουν επιτρέψει να έχει κάποιο έχεις τέτοιο εισόδημα. Ζω... Αν δεν έχει ή θα κατάσχεται ναι. αυτή η κατάθεση ή απλά θα σου βάζουν τα πρόστιμα ναι. με τον τρόπο κάποιο που λένε. Έχω ένα πόρο έτσι και πρόστιμα, α πούμε, αναδρομικά. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, πηγαίνουμε σε μια ιστορία, ότι τέλος πάντων μπορούμε να, φάμε, να πρέπει να φάμε και τα τελευταία, και το τελευταίο, τελευταία κατάθεση που υπάρχει στην τράπεζα, τα 120 μιάρκα, 120 που φαινομενικά υπάρχουν ακόμη yeah. στις τράπεζες, yeah. θα πρέπει να φαγωθούν τελειωτικά, ώστε να μηδενίσει το κορντέρ και οι ξένοι που θα πάρουν, τις, τα ξένα παιδικά φαντ που θα πάρουν τις, τις αναπομείνες στις τράπεζες, να ξέρουν να, να παίξουν από καθαρό χάρτη, με καθαρό χαρτί. Αυτό το πράγμα... Δεν νοής να τα φάμε, κάτσε, συγγνώμη. Το κράτος θα τα φάει. Το, Αυτή, προφανώς, μεταξύ δεν τους προφανώς. θα τα φάμε. Να. Ή όποιος μπορέσει και το πάει να τα πάρει να τα φάει εκείνος τουλάχιστον, ναι. μόνος του. Ναι. Αλλά και πάλι, και πάλι, θα του πάνε με τις και τα Καταλαβαίνεις. Με τι αναλήψει, δηλαδή, θα του πούνε τώρα για να. Έκανε ανάληψη τόσα, έλαβε μεγάλη ναι. να μου εξηγήσεις. Μπορεί να μην τα έχει, δηλαδή, πλέον στην τράπεζα, αλλά τα έχει μέχρι πριν από ένα μήνα ή δύο. Αυτό ακριβώ ετοιμάζουν. Αυτό ακριβώ πάνε να περάσουν στην κοινωνία και να το νομοποιήσουν. Και το αναδρομικά, α πούμε, πρόστιμα και φορολόγηση. Ναι, και άλλωστε δεν μπορεί να είναι μια απικία σε την Ελλάδα να έχει καταθέτική βάση. Ειδικά τώρα που θα υπάρξει η λεγόμενη τραπεζική ένωση. Να. Λοιπόν όλες αυτές οι καταθέσεις θα δοθούν στου Γερμανούς ή θα δοθούν στους Γάλλους για να μπορέσουν να κάνουν δουλειά του άνθρωποι. Τα... Αυτέ οι δηλαδή... οικονομίε πρέπει να σώδουν. Ναι. Όχι η Ελλάδα. Ναι. Σαν κεφάλαιο δηλαδή από εδώ θα είναι. Ακριβώ. Έτσι, έτσι αλλιώ από τον Ευρωπαϊκό Νότο έφυγαν 326 δισεκατομμύρια από το 2010 μέχρι τέλος μέχρι τα μέσα του 2012. 326 δισεκατομμύρια σε καταθέσει τα οποία πήγαν κατά 80% σε, mm. τρα... σε γερμανικέ τράπεζε, mm. ένα άλλο σημαντικό κομμάτι σε γαλλικέ και το υπόλοιπο εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. ερώτηση. Δεν με τα σουπί ένα φίλο εδώ πέρα που μα ακούει τώρα. Δημήτρη, το μέλλον μα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνει μια ένωση τραπεζών. Είναι πολύ καλύτερα. Μένω τα λεφτά μου θα υπάρχουν. Ποια είναι, για ποιον είναι καλύτερα. Θα υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να μην είναι εδώ, αλλά τα λεφτά μου θα υπάρχουν. Θα μπορώ να πηγαίνω να κάνω τι αναλήψει μου, να παίρνω το κεφάλαιό μου, να για, παίρνω. Για ποιον είναι καλύτερα. Ε, σου λέει ο απλό πολίτη. Για το μαδαγορίτη ναι. Για τον το το λαθρέμπορο ναι. Για τον μεγάλο κεφαλαίο έχω βεβαίω, αλλά για τον απλό καταθέτη, πού ακριβώ θα είναι καλύτερα. Ποιο θα τον καλύπτει, ποιο θα του δίνει εγγυήσει. Από τη στιγμή που η Τραπεζική Ένωση πλέον αποσπάται από τα κράτη, δεν υπάρχει κανένα να του δώσει εγγυήσει για τι καταθέσει του. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα να τον προστατεύσει πλέον από πρακτικέ των τραπεζών καταχρηστικέ εναντίον του, όπω οι τυπλοποιήσει. Ποιο θα τον προστατεύσει. Ποια κρατική αρχή, ποια εισαγγελική αρχή. Η Ενωμένη Ευρώπη. Η Ενωμένη θα σου λέγατε. Λοιπόν, α, α, αυτό λέω. Δηλαδή θέλω να πω δηλαδή, ότι αυτό το τραπεζικό σύστημα που δημιουργείται με τη σύμφωνη γνώμη και τη πλάτη των Αμερικανών mm -hmm. προφανώ για του συμφέρει γιατί εκεί πέρα θα, μπα, θα μπουν χοντρά οι Αμερικανικέ τράπεζε. Σε τι θα μπουν χοντρά mm -hmm. οι Αμερικανικέ τράπεζε. Στι τυπλοποίησει. Η Τραπεζική Ένωση θα ενισχύσει την κεφαλαϊκή βάση των μεγάλων Ευρωπαϊκών τραπεζών διαλύοντα ουσιαστικά τα τραπεζικά συστήματα, ειδικά των πιο αδύναμων οικονομιών της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα όμως θα ενισχύσει το ρόλο των Αμερικανικών τραπεζών στα underwriting, δηλαδή στις, στις ε, εγκυήσεις, στο σύνολο των εγγυήσεων που δίνουν οι τράπεζες αυτές για να μπορέσουν να δανειστούν από τη διεθνή αγορά και δεύτερον από τις τυλοποίησεις που, οι μεγαπές, τυλοποίησεις που γίνονται δανείων ή α, καταθέσεων Πού ακριβώς γίνονται, γίνονται στο, στη χρηματαγορά του Λονδίνου και του Δουβλίνου, αλλά, αλλά, αλλά και στις Νέες Υόρκεις. Έχουν να κεδρύσουν από αυτή την ιστορία, έχουν να μπουν πιο χοντρά οι Αμερικανικές τράπεζες σε αυτό το παιχνίδι, αρκεί βεβαίως να επιταχυνθεί η Τραπεζική Ένωση όπως διεκδικούν οι Αμερικανοί, έστω και αν κοστίσει σοβαρά, δημοσιονομικά δηλαδή, στις μεγάλες χώρες. Ναι. Και εκείνη μεγάλη διαφορά του με τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι πιο προσεκτική δεν θέλει να, έχει, να φορτωθεί δημοσιονομικό κόστο από αυτή την ιστορία. Ενώ οι Αμερικανοί δεν του νοιάζει το δημοσιονομικό κόστο και έτσι παίζεται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, λέγοντα, εμφανίζομενοι οι Αμερικανοί, ως, ε, με, με θέσει όπω ένα ε, παιδιά τη θέτα τη λιτότητα. Mm -hmm. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο πολύ σκληρή η λιτότητα. Ούτε βεβαίω χρειάζεται καλά να τα χρέη. Και η χρέη δεν τίποτα αυτό για να επιταχυνθεί αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και με, αυτούς τους, με τους όρους εκείνους που θέλουν οι Αμερικανοί ώστε να αναπλασαριστεί πιο έντονα το δολάριο ως αποθετικό, απο, αποθεματικό νόμισμα στην παγκόσμια αγορά και στις δυνατότητες τοποθετήσεων που κάνουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή και οι ευρωπαϊκές τράπεζες ώστε να συνδεθεί μετά με, την με τον Αμερικανικό οικονομικό χώρο και ταυτόχρονα να παίξουν πολύ πιο ισχυρό όρο σε αυτά που λέγαμε οι Αμερ Τράπεζες και η αγγλοσαξονική χρηματιστική αγορά. Αυτό το παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οι Γερμανοί προσπαθούν να κλωνοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρωένωση από την άλλη μεριά, να ασχηροποιήσουν τι θέσει του ενισχύοντα την δική του οικονομική βάση. Εντάξει, α, για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πίεση που δέχονται οι Αμερικανοί. Ανάμεσα σε αυτέ τι δύο συμπληγάδε το τι θα πάθουν οι λαοί και οι χώρε τη Ευρω... Ευρωζώνη, περίπτωνα σωστά να. Να το πούμε, θα συνθλιβούν ολοκληρωτικά. Θα συνθλιβούν. Γι' αυτό όλοι περαί, πε, περιμένουν, οι πιο σοβαροί τουλάχιστον αναλυτές παγκόσμια, μέχρι και τελευταία που διαβάζα μια ανάλυση, πολιτική ανάλυση από την Ομούρα, είναι ένα ιαπωνικό φαντ, πολύ μεγάλο, πολύ ισχυρό, που λέει, περιμένουν πολέμους και επαναστάσει στην Ευρώπη. Δεν έχει, δεν... Και έτσι θα πάει. Αν τα αφήσουμε. Ναι. Αν τα αφήσουμε σε αυτή την ιστορία, λοιπόν, να, να πάει έτσι. Ε, από εκεί και πέρα, εγώ ξαναρωτάω, δεν καταλαβαίνω όλη αυτή τη, τη, τη λίστο συμμορία mm. με γιώτα, δηλαδή από τη λίστα η οποία κινείται με λίστες που στην ουσία ξεμπερδεύει με λογαριασμούς ανάμεσα τους ανάμεσα στο γερμανικό κόμμα και στο αμερικανικό κόμμα διότι μπορεί να... Μπορεί να φαντάζεστε ότι υπάρχουν έξι, 6-7 κόμματα στη βουλή. στη βουλή και βεβαίως κάποια άλλα εκτός Βουλής ή βουλή, αυτά αμών. που προτιμάζονται για να μπουν με στη Βουλή είτε μέσω ανεξαρτήτων βουλευτών είτε μέσω διαγραμμένων βουλευτών είτε οτιδήποτε άλλο αλλά να ξέρετε ότι δύο είναι σήμερα τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα το Γερμανικό κόμμα και το Αμερικανικό κόμμα έτσι και το πως αυτό το πράγμα εξελίσσεται φαίνεται ε, από την πολιτική του και τον τρόπο που α, πορεύεται η κατάσταση. Και βεβαίω. Δεν είναι, δεν είναι οριοθετημένα ξεκάθαρα με την έννοια κάποια από τα κόμματα ανήκουν στο γερμανικό κόμμα και κάποια από τα άλλα κόμματα ας πούμε ανήκουν στο Αμερικανικό. Ε, διαβολίζει οριζόντια αυτή η δια, ε, διαφορά και τα μεγάλα κόμματα, τα πρώην μεγάλα κόμματα και τα νέα μεγάλα κόμματα. Υπάρχουν δηλαδή και μέσα σε αυτά ήδη τα μεγάλα τα κόμματα, έτσι, ε, κάποια κομμάτια τα οποία Κυρίω Κυρίως, δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή. στη Νέα Δημοκρατία, όπου βεβαίως ε, ένα ισχυρό κομμάτι mm. της, ας πούμε, κυρίως ε, των βαρώνων της... Ε, ο Ρόμπερ Μπάρον του λένε στα ογγλοσαξονικά για αυτού που κυριάρισαν στον τρόπο ανάπτυξη μια χώρα στου προηγούμενου αιώνε. Έτσι αυτοί είναι οι Ρόμπερ Μπάρον τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα ταυτισμένα με του Αμερικανού και δεν βλέπουν το λόγο και το ρόλο του σε ένα γερμανικό κόμμα όπω είναι το κ. Σαμαρά, όπω το έχει μεταξελίξει ο κ. Σαμαρά, ο οποίο παρεμπιπτόντω να θυμηθούμε ότι η ταύτιση του κύριου Σαμαρά με τα γερμανικά συμφέροντα είναι πάρα πολύ παλιά. Mm -hmm. Οι κακές <Κι> ο... γλώσσες λένε... Και όχι πρόσφατη, όπως λένε <Κι> οι χημερίδες, έτσι. Είναι, είναι... Οι κακές γλώσσες λένε ότι η πολλαν πολιτική άνοιξη χρηματοδοτήθηκε mm -hmm. αδρά από τη Γερμανία, καθότι ο κύριος Σαμαράς διεφύλαξε τον ΟΤΕ για τα γερμανικά συμφέροντα όταν ο κύριος Μητσοτάκη. Ε, για τα δικά του ιδιωτελή συμφέροντα, mm -hmm. ήθελα να βάλει τους ιαπωνέζου μέσα στον Οτέ. Και έτσι έπεσε. Ένας από τους λόγους που έπεσε τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με τον να, Άμπρα, λοιπόν, για να μπορέσουν οι Γερμανοί να κρατήσουν τη την, την, την μονοκατορία τους στον Οτέ. Από τότε ήταν εμφανής η ταύτιση του κυρίου το Σαμάρα δέσιο. με το γερμανικό άρμα. Να. Οπότε τώρα γνωρίζοντα ή μάλλον ε, θυμίζουμε στου παλαιότερους και γνωστοποιούμε στου νεότερου ε, το παιχνίδι, το θεατρικό παιχνίδι που πέφτει τα τελευταία δύο χρόνια. Θα συνεχίσουμε να μετά. Ναι, εντάξει. Θα πάμε γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Ε, μια και να στον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα να πάρουμε. Λοιπόν, επιστροφή, εκπομπή ΑΕ. Δήμη τη Καζάκη Γεωργία Μπάστα. Είχαμε αναφερθεί στον Πρωθυπουργό. Ναι στον ε, φερόμενο το, ναι, αυτό. Α, Αχ σήμερα ως... ένας φιλός μου λέγε πόσο πολύ του αρέσει τον Ισάκου είναι να λες Ο φερόμενος ως πρωθυπουργός ε, <σχελίδι> ο, <σχελίδι> ο, ο κύριος Σαμαράς έχει ταυτιστεί με τα γερμανικά συμφέροντα <σχελίδι> από <δω. Τώρα>, εδώ <σχελίδι> Από αυτούς, πολύ παλιά, από πολιτική εγώ, άνοιξη και πριν ε, Οι κάτοικοι της ε, επαρχίας πηλίας Λοιπόν ειδικά οι παλιοί Γνωρίζουν πολύ καλά ναι. Από πού προέρχεται αυτή η ιδιαίτερη σχέση με τους Γερμανούς ναι. είναι και αυτή η πατροπαράδοτη, ναι. ρε το μου, δηλαδή ότι και αν σκάψεις, ας πούμε, ένα καλή πάει πίσω ναι. πάει πίσω στην ναι. ναζιστική ναι. κατοχή όπου βεβαίως και η του δεν είναι καθόλου ναι. και με τον τρόπο που συνεργάστηκε με τον Γερμανό καταρτητή, και πώς διατήρησαν αυτές τις σχέσεις μετά για να τι αξιοποιήσουν και μαγιά του, δηλαδή, οι Γερμανοί από την πόλη των Αμερικανών, πώ αξιοποίησαν. Είδα, ναι, αυτό είναι, είναι φοβερό, τους, έτσι. Α... Είχανε του ιδέε, μπράβο, από ναι. τότε, ναι, και του κρατήσανε, κρατήσανε. Και όχι μόνο του κρατήσανε απλά. Του αξιοποίησανε. Του αξιοποίησανε, τους βοηθήσαν στην ανέληξή του, δηλαδή. Βέβαια, είναι... βέβαια. Ισχυροί δεσμοί, δεν είναι αυτό. Μετά την πτώση του τείχου και την προσάρτηση, γιατί αυτό έγινε, προσάρτηση απικιοκρατικού τύπου της γερμανικής λαϊκής δημοκρατίας ε, τιμωρώντας τον λαό της γερμανικής λαϊκής δημοκρατίας με απίστευτη φτώχεια, εξαθλίωση και εξόντωση ε, ναζιστικές μεθόδους εφαρμόστηκαν μόνο και μόνο για να προσαρτηθεί αυτή η, η, η, η ανατολική μεριά της Γερμανίας mm -hmm. mm -hmm. λοιπόν έπεσαν στα χέρια τους και τα αρχαία του στάζει και έτσι βρήκανε ποιοι έγινες διασυνδέονται με Να τη Στάζη είναι. και παίξανε ρόλο ως βιτρίνες κτλ. Και, και μέσα από και επειδή είχαν πολύ καλή ε, χαρτογράφηση μυστικές υπηρεσίε της Γερμανικής Λακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Πολιτικής Κοινής, mm -hmm. απέκτησαν ιδιαίτερες, ε, ιδιαίτερες σχέσεις και με το Πασόκ. Ακριβώς μετά την, α, το άνοιγμα των αρχαίων του Στάζη. Ε, μέχρι τότε είχαν σχέση τότε το πατροπαράδοτες σχέσει με τον δοσιλογισμό οπότε ήταν παίζανε ε, ε, ε, ε, με ίσους όρους με τους Αμερικανούς μέσα στο κόμμα ε, της Νέας Δημοκρατίας και ευρύτερα στο χώρο αυτό που λέγεται παραδοσιακά δεξιά ε, στο ΠΑΣΟΚ ε, διείσδησαν πολύ ορμητικά όταν άνοιξαν τα αρχαία στάζει και πήραν τα τα στοιχεία, τα στοιχεία πλέον, αυτά που ήταν απαραίτητα και μπορούσαν ε, κάλιστα, να εκβιάσουν να οδηγετήσουν, να χειραγωγήσουν ναι. και να μπουν μέσα ε. δω και να φτιάξουν τη δική τους κλίκα μέσα στο στο Πασόκ ε, που φαίνεται βεβαίως ποιοι είναι και πώς είναι και αυτά τα πράγματα. λοιπόν το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε έναν πόλεμο όποιο καλά κρατεί mm -hmm. θα πρέπει να προσέξουμε ότι δεν είναι πόλεμος αναμέτρησης είναι πόλεμος φθορά, mm -hmm. δηλαδή ανάμεσα στο Αμερικανικό κόμμα και στο Γερμανικό κόμμα δεν έχουμε ευθεία με τοπική αναμέτρηση γιατί τότε θα βλέπουμε πάρα πολλέ σοβαρές εξέλιξεις σε τον τρόπο που θα θέλουν τα αμερικανικά συμφερόντα που σε βάρος των γερμανικών συμφερόντων Όχι mm -hmm. Στην πραγματικότητα έχουμε μία συμφωνία γερμανικών συμφερόντων, αμερικανικών συμφερόντων που όμως οι διακριτές γραμμές πάντα είναι υπό επανακαθορισμό mm -hmm. και εδώ παίζονται τα το λένε ε, οι είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί κάνουν ένα πολύ μεγάλο πάσιμο στην πολιτική σκηνή της χώρας, ε, υιοθετώντας, καθαρά υιοθετώντα το κόμμα της Εξωματικής αντιπολίτευση, mm. Οφείλουμε να πούμε ότι στις 22 Ιανουαρίου του 2013 το Brookings Institution mm. της Βάσιγκτον καλεί τον κύριο Αλέξη Τσίπρα σε ανάλυση περί της Ελλάδος και των οικονομικών προκλήσεων που α, βρίσκονται μπροστά τη ε, Πρόκειται για μια συζήτηση με τον α, α, ηγέτη λέει, της ελληνικής αντιπολίτευσης κύριο Άλεξη Τσίπρα, είναι ο μόνος του, ε, όπου θα τον συνοδεύει ο κύριος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Μπρουκινγκς, William Βούλιαμ και ο Ντομένικο Λομπάρτι, ένας από τους βασικούς αναλυτές του Brookings σε αυτή τη συζήτηση. Ποιο είναι το επίδικό ζήτημα τη συζήτηση έχει ενδιαφέρον, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενάντια στην ευρωπαϊκή πολιτική λιτότητα ε, και σαν απάντησε στην, ευρω, στην ευρωκρίση. Και η συζήτηση έχει να κάνει με το ποιε πρόπτικες ανοίγονται στη βάση τη ε, πολιτικής μετριασμού ή αλλαγής τη ευρωπαϊκής λιτότητα, τη ευρωπαϊκή πολιτική λιτότητα. Ο κύριο Τσίπρας πέταξε τη χαρά του, βεβαίω, οφείλουμε να πούμε, και ετοιμάζει βαλίτσε του για ένα νέο ταξιδάκι. Ήθε πιο γρήγορα το ταξίδι στην Άσουφρα από ό,τι περίμενε. Ναι. Mm. Βεβαίω, από ό,τι διαβάζαμε στον ελληνικό τύπο, οι επιτελεί του, mm. ε, αυτοί που έχουν αναλάβει την προσωπική προσω... και όχι κομματική του επιτελή, mm. ε, έχουν αναλάβει την πρόθεση του κύριου Τσίπρα ω statesman όπω του λένε οι Anglo-Saxoners δηλαδή yeah. ε, ω ενό ε, πολιτικού διεθνού φήμη που είναι πολιτικού κύρου. Yeah. Λοιπόν και πλασαρώνται προσπαθούν εναγωνίω να κλείσουν σε ραντεβού τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Ομπάμα ή με επιτελικό τέλεχο του κύριο Ομπάμα yeah. δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν είναι πολύ πιθανό πάντω το ειστήριο του στο Brookings σημαίνει ότι η Αμερικανική πολιτική πλέον, με το πιο επίσημο τρόπο, η πολιτική δηλαδή του Υπουργείου Ιστορικών των ΗΠΑ αγκαλιάζει τον κύριο Τσίπρα έτσι, και τον πλασάρει ως στέιτσμαν, δηλαδή για να, να μπορέσει να, να έχεις... Να σε διακόψω να σε ρωτήσω κάτι. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτοί μπορούν να προσπαθούν να τον αγκαλιάσουν να τον πλασάρουν. Ναι. Τον προσκαλούν λοιπόν σε ένα γεγονό καθότι για πρώτη φορά τώρα είναι ε, αξιωματική αντιπολίτευση ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν πριν από δύο χρόνια για να τον καλέσουμε, του ενδιαφέρθηκαν ένα 4%. Λε. Τώρα όμω είναι ένα ισχυρό δεύτερο κόμμα, mm -hmm. έτσι θεωρούν, με αυτά τα ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα πια, τα ξέρουμε ποια είναι, και οπότε μπορεί πιθανά αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή να γίνει και πρωθυπουργό τη χώρα. Ναι. Ξέρουμε λοιπόν ότι τέτοιε μεγάλε δυνάμει θέλουν να πιάνουν όλε, δηλαδή πρέπει να σα Άρα η ερώτηση είναι, γιατί να πάει ο και αυτοί ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Δεν θέλω Σωστό. να πω ότι με μενα με καλέσανε. εγώ θα πάω να τα πω παντού. Ερώτηση. Ε, ο, ο, ο βασικός διεκδικητής εκ μέρου των εργατικών συνδικάτων στο και των μεγάλων παλαϊκών κινημάτων του Μεξικού, στο Μεξικό, όπου στο προηγούμενο, το προηγούμενο, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, γιατί τώρα τον εξουθενώσαν με άλλα μέσα αλλά τέλος πάντων ήταν παρατρίχα να βγει πρόεδρος του Μεξικό mm -hmm. και που βεβαίως mm -hmm. η πιαξυσκειώδη κυβέρνηση έχει τρομακτική λαϊκή αποδοχή μιλάμε για ποσοστά τη τάξη του 60-70% και mm -hmm. λαϊκή αποδοχή γιατί δεν εμφανίστηκε πότε στο Μπρουκινγκ Institute ξέρω παιδί μου δεν τον θέλανε ξέρω εγώ τι μας τον γουστάραν αυτό mm -hmm. λοιπόν Κάτσε τώρα, αυτή δεν είναι απάτη. Εγώ σου λέω, εσύ αυτή τη θέση του κυρίου Τσίπρα ναι. και σε καλούσανε. Δεν έναν... θα πήγαινε. Α Ξα... ψάξουμε λιγάκι τι είναι το πρόκειτο. Και αν έχει να αλέσει κάποτε κάποιον που δεν υπηρετούσε την Αμερικανική πολιτική, έναν να μου πει κάποιο. Δεν το ξέρω, Ένα. δεν το σε ρωτάω. Ούτε έναν. Α δηλαδή θε να μου πει ότι. Ε, εξορι... Όχι εξορισμού, εξορισμού, εξορισμού. λόγω τη ιστορία. Λοιπόν, λοιπόν. το... Να πούμε σύ... τι είναι το πρόκειτο. Το συγκεκριμένο ίδρυμα λοιπόν, έτσι. Το Brookings είναι ιδιωτικό ίδρυμα. Mm -hmm. Έτσι φτιάχτηκε από τον Στέφαν Brookings έναν μεγάλο επιχειρηματία το 1916. Mm -hmm. γιατί, γιατί για μια σειρά λόγω για, για να μπορέσει να ε, διευκολυνθεί η αμερικανική πολιτική στην ε, διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής, αμυντικής πολιτικής και οικονομικής πολιτικής. Και ταυτόχρονα με, τα, με την πάροδο του χρόνου να παίξει σημαντικό ρόλο και στη διεθνή πολιτική. Είναι ιδιωτικό ίδρυμα. Yeah. Τι σημαίνει αυτό, σ για να μην ξεχνάμε και το είναι yeah. ο κύριος ah, Στρώπ Τάλμποτ λοιπόν ο κύριος Strobe Τάλμποτ δεν είναι ο οποίος τίποτε yeah. έτσι, ήταν ο επικεφαλής αμερικανικής εντυποσοπίας υφυπουργός των, των, των εξωτερικές πολιτικής του Επικλίντον. έτσι yeah. ο οποίος δημιούργησε τις προϋποθέσεις και διαμόρφωσε τη διπλωματία επέμβασης στη Ιουγουσλαβία και να το εκών βορβαρδισμών έτσι; ήταν ένας από τους μακελάριδες, δηλαδή mm. της, uh, των Βαλκανίων το 1999. Ποιος όμως είναι ο uh, πρόεδρος uh, του, του διοικητικού συμβουλίου του Μπρουκίνγκς; Ο Τζον Φόρτον. Ποιος είναι αυτός; Ο πρόεδρος Goldman Sachs. Οπότε έχουμε τον πρώην μακελάρι. Άμα είσαι μια φορά Μακελάρης, για πάντα Μακελάρης, τέλος πάζο και τον κύριο Κόλτμαν Σακς. Πα, ο λοιπόν, είναι... Πάμε τώρα να δούμε ποιοι συμμετείχουν στο διοικητικό του συμβούλιο. Ναι. Λοιπόν, τελείως τυχαία ο Dominic Barton της McKinsey Company που είναι μια από τις πιο ισχυρές λογιστικές φίρμες η οποία είναι ισχύει και το λεγόμενο Council of Foreign Affairs ο Foreign Relations, ένα uh, think tank ιδιωτικό και αυτό το οποίο καθορίζει την αμερικανική στρατηγική και την πολιτική εδώ και δεκαετίες. <ς> λοιπόν, είναι uh, της Invest Corp. Invest Corp. είναι μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες διαχείριση κεφαλαίων στις ΗΠΑ. Έχει σε όλες τις μεγάλες εταιρείες μερίδιο. Είναι ο πρόεδρος της ΑΛΚΟΑ. Δεν ξέρω αν ξέρετε και τα παλιά τραγουδάκια στα τηλετυγεία Αμερική που λέγανε, πώς το λένε, ε, για την Αλκόα που έβαζε τους δικτάτορες στην Αμερική για να μπορέσουν να πάρουν τα, τα όρικτά mm. Είναι της Nike, mm. είναι της Bank of America, είναι τέσσερα επιτελικά στελέχη της Goldman Sachs. Και βεβαίως μια πολύ άλυση, όπως λέμε... Ωραία, νομίζω ότι θα είναι αρκετά, καταλάβουμε, ποιοι λοιπόν, είναι Ο Κέννεθ Jacobs που είναι τσέρμαν και σίο της Λαζάα, mm. τελείως άσχετοι με εμάς. έτσι Λοιπόν, και βεβαίως πολύ ακόμη. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, το ενδιαφέρον είναι ότι ε, ποιος έφτιαξε διεθνή πολιτική προσωπικότητα τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, το Brookings. Ο κύριο Γεωργιός Παπανδρέου ναι. συμμετείχε συστηματικά σε εκδηλώσεις του Brookings από τότε που ήταν υπουργό εξωτερικών τη κυβέρνηση Μύτη, αν θυμάμαι καλά. Ήταν συστηματικά τον ναι. στείνανε για να κάνει αυτή την αποστολή που πήρε. Πρώτον, για να καταλάβει τη θέση του Προέδρου του Ελληνική Διεθνού ώστε να το ελέγξουν αμερικανικά συμφέροντα. Γιατί μέχρι τότε τα έλεγχαν. Γαλλικά συμφέροντα και ανταγωνίζονταν τα γερμανικά συμφέροντα στην Σοσιαλιστική Διεθνή. Με τον κύριο Παπαδρέου ελέγχθηκε πλήρω η Σοσιαλιστική από τα αμερικανικά συμφέροντα. Λοιπόν, τον στήσανε. Και τον στήσανε σαν διεθνή, σαν διεθνή πολιτική προσωπικότητα διαμέσου του Μπρουκίνξ. Λοιπόν, να περιμένουμε μέχρι τι το 22 του μηνό. Και να δούμε τι θα πει εκεί ο κύριο Σοξίπετα. Γιατί θα πάει, αυτό είναι λυγμένο. Μετά 8. Επειδή μου, εγώ σκέφτομαι. Τώρα που το ανέχει, μισό λεπτό. Είδες, γιατί εγώ σου, κάνω, σου, κάνω, σου έκανα αυτή την. Μπορεί να πει ότι η ερώτηση, αλλά yeah. αυτή την ερώτηση να επειδή μου το καλεί ένα αμερικάνικο ίδρυμα, και επειδή είναι αμερικάνικο ίδρυμα, δεν θα πάω. Να πάω να πω τις αντιρήσεις μου, να κατακεραυνώσω και όλα στον καπιταλισμό ή ό,τι έχω στο μυαλό μου, έτσι, ναι. και να πω και έτσι που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά, αν γουστάρω ή οτιδήποτε, τις λύσεις μου. Αυτό που έχω να προτείνω εγώ. Ναι. Αυτό. Δεν μου λες κάτι, εάν τώρα, στο, εγώ σου λέω έτσι πρέπει να βάλουμε ένα κουίζ. Αλλά τώρα εμένα μου κάνει εντύπωση να δώσω το χέρι μου στο μακελάρι. Όταν τον κόσμο μου τον καλούσα... Τελείως τυχαίο πάντως. Ναι. Ποιοι είναι οι βασικοί ναι. σύμβουλοι εξωτερικής πολιτικής ή global development, γιατί το, για το, το συγκεκριμένο τμήμα mm -hmm. που λέει global economy and development Έτσι, ούτε καν το τμήμα USA, uh, Europe, δηλαδή οι Ηνωμένες το Πολιτείες, το Ευρώπη uh, τον καλεί αυτό. Ποιοι είναι οι βασικοί σύμβουλοι το αυτού του τμήματος. Συμμών Πέρες... Ζίγνιου Μπερζεζίνσκι. Το είδαμε τον κύριο Σβανπέρε. Το και άλλα πολύ καλά παιδιά. Μάλιστα. Το Πούκινγκ ήταν εκείνο που ξεκίνησε τη, το, τη μεγάλη συζήτηση για το πώ πρέπει να ασκείται η Αμερικανική ηγεμονία στο νέο αιώνα. Mm. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε το 1999-2000 και ήταν ανάμεσα σε δύο σχολέ. Στη σχολή που έλεγε Βουρ και του φάγαμε γιατί εμεί είμαστε τα αφεντικά του πλανήτη και η άλλη σχολή που έλεγε Βόλου να του φάμε, αλλά κλωνοποιώντας την αμερικανική πολιτική στου εχθρούς μας, στου αντιπάλους μας. Yeah. Αυτή η σχολή που επικράτησε τελικά και επικράτησε στους δημοκρατικούς, στο, στο κόμμα των δημοκρατικών, ε, που εκφραζόταν από το χάας, ενώ οι άλλοι εκφραζόταν κατά κύριο λόγο από τους του νέου συντηρητικούς του Bush, γι' αυτό και επί Μπούς, το Μπροκινγκς δεν είχε την επιρροή που είχε σήμερα με τον Ομπάμα ή που είχε με τον Κλίντον, έτσι, σήμερα με τον Ομπάμα θεωρείται το νούμερο, ο νούμερο ένα σύμβουλο του Ομπάμα σε ζητήματα παγκόσμιας πολιτικής. Και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι το Μπρουκινγκς, δεν είναι δηλαδή ένα φώο σχήμα παρεπιπτόντος να ξέρουμε ότι εδώ στην Ελλάδα από την εποχή του Αντρέα Παπαντρέου για να κλωνοποιηθεί η αμερικανική πολιτική Στην... έχουν έρθει όλοι αυτοί που έχουν έρθει έχουν περάσει από τέτοια ιδιωτικά τέτοια ιδρύματα. ιδρύματα ο ε. ίδιος ο Αντρέας Παπαντρέου μας τον έφερε το Ford Foundation το 1961 μας τον έφερε εδώ επί κυβέρνησης έτσι το Ford Foundation είναι τέσσερα τα μεγάλα ιδρύματα που ξεκίνησαν ιδιωτικά έτσι, το Ford Rockefeller, το Carnegie ε, και δεν θυμάμαι το τέρατο. Το, το, το. Λοιπόν, σήμερα έχει προσθεθεί απλά και το Gage του Gage, του Bill Gage το, λοιπόν. και τελείω στοιχείο στο Brookings, το χρηματοδοτή, το Ford και ε, το foundation το ίδρυμα δηλαδή Bill Gage, μαζί δηλαδή με την Bank of America και τις μεγάλες πολυεθνικές φυσικά που ρίχνουν με τον όβολό τους για να πάρει το Brookings. Λοιπόν, yeah. Εγώ σου λέω, εάν στο ταξίδι το αυτό του ο κύριος Τσίπρας ναι. δεν είχε πάει η Βραζιλία η Αργεντινή. Ναι. ή δεν είχε πάει μόνο εκεί ναι. ή περνούσε ρε παιδί μου να πει ένα για ναι. ή τελείω τυχαία για να πάρει μπανάνες ναι. από τη Βενεζουέλα δεν δεν. δηλαδή είχε σφαγίδα Βενεζουέλας ναι. το, το πασπότη του ναι. να τον καλούσε τον Μπρουκινγκς δεν κάνει ε με κανένα τρόπο άφησε ναι. Δεν δε θα πάω που δε θα με το 2009, να ναι, το 2009 ναι. η κεντρική έκθεση για την παγκόσμια πολιτική που συνέταξε βέβαιως αυτός ο Μέγας και ο εθνολόγος Ζήμιου Μπρεζιζενσκή mm -hmm. εκ μέρους του Brookings για, προσό... για όνομα του ε, μάλλον για το πρόσωπο του Brookings, ε, ε, του Brookings ε, για την Περσία Ζητά τον πόλεμο να διεξαχθεί πόλεμο εναντίον την Περσία ναι. με πολιτική δόλιο φθορά και εξαγοράς του πολιτικού συστήματο ε, του Ιράν. Mm -hmm. Λοιπόν, ήταν υπέρ του πραξικοποιηματο που έριξε ή πήγε να ρίξει το Τσάβε. Ήταν υπέρ τη δημιουργία στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Μοράλε. Είναι υπέρ της δολοφονία του Κάστρο και ήταν από παλιά. Είναι υπέρ του πραξικοποιηματο που έγινε στον Πουατεμάλα και. <ελίξε> γλίτωσε η Γουάτεμάλα από ε. αυτόν τον κακό τύπο τον οποίον το στείλανε στην Ουρουάη τελικά, έγκλειστο, με τις Βυζάμες ας πούμε, ναι. ο οποίος έχει κλεγεί και είχε παραπλήσια παρεπιπτάνω, ούτε αυτόν τον καλέσανε στο, στο Μπροικίνγκ. Ερώτηση τώρα, δεν είναι καλό, το αντιστρέφω εγώ, τα ξέρουμε όλα αυτά, δεν είναι καλό λοιπόν που ο μελωδικός Πρωθυπουργό της χώρας, αν το πάρουμε σαν δεδομένο, έτσι, αφού υποτίθεται. Αν και εγώ πιστεύω ότι στην πηγή θα φτάσει, νερό δεν θα πιεί με τις που θα υπάρξει. Λοιπόν, ο σχεδιαζόμενος μελλοντικό πρωθυπουργό της χώρας... Ε... Έχει διασυνδέσει και τον αποδέχονται τα κέντρα λήψη αποφάσεων, όπω σου λέει ο άλλο, ο απλό πολίτη, Βρεδημήτρη μου. Αυτή είναι οι συσχετισμοί, Δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη στην Αμερική, δεν μπορεί να γυρίσουμε την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να γυρίσουμε με την πλάτη στι δύο μεγάλε δυνάμει ε, του κόσμου και να είμαστε μόνοι μας κάπου μονομένοι. Ναι. Άρα, αν γίνεσαι δεκτό σε αυτά τα μεγάλα σαλόνια που παίρνονται mm -hmm. οι αποφάσει, ε, δεν είσαι κάπου μόνο σου. Ναι. Και σου αύριο εδώ πέρα και σου κάνουν τη ζωή αβίωτη. Εάν με έβλεπες εμένα έτσι ή οποιονδήποτε σε εγένα και πηγαίναμε ας πούμε στι Ηνωμένες σε ανοιχτές, Πολιτείες σε ανοιχτές εκδηλώσεις, συζήτηση, να. συζήτηση με τον κόσμο και τα λεπτά και με πολιτικού του Ινωμένου Πολιτείων, θα υπήρχε ένα πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ο, Αν με έβλεπες όμως εμένα να, να πάω με κάτι χαρτιά υπομάλληση σε στρατολογικό γραφείο των ΗΠΑ, τι θα συμπέραντες. Ότι μάλλον πάρε να με δεν πει τύριο άλλο να κάνει, εκεί πέρα, να πεις οτολογία στρατολογίας ότι είναι παιδιά πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, όχι. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Αν πας στη Νέα Ιόγκη, οπουδήποτε αλλού, σε ένα τόρο μιλίον σαν πολιτικός, όπου εκεί καλεί και αμερικανός πολιτικός, εντάξει, αλλά μπροστά στον κόσμο ανοιχτά κτλ., διαμορφώνοντας, διαμορφώνοντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτική, τον οποίο υποστηρίζει yeah. για να μπορεί να δημιουργήσεις και να, να ενημερώσει τον λαό σου, το λαό, τον, τον αμερικάνικο λαό, και να δημιουργήσει και εκεί, βεβαίω. Αυτό δεν είναι παράλογο να μην γίνει. Έτσι. Άλλο όμω να πα στο στρατολογικό γραφείο του αμερικανικού εμπειριαλισμού και να λε ότι πάνε να αλλάξουν την πολιτική του στο στρατολογικό γραφείο πας για να στρατολογηθεί ή για να στρα... στρατολογήσουμε, mm. δεν υπάρχει άλλος λόγος για να πας, έτσι, mm. και να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα γιατί θα ακούσουμε απίστευτες ανοησίε. απίστευτες ανοησίε. και το Brookings είναι ένα από τα ιδρύματα, να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε, το βρίσκεστε άλλωστε πολύ εύκολα από το διαδίκτυο, όλα τα βασικά επιτελικά στελέχη του Brookings είναι οι αναλυτές του, της NSA της National Security Agency που είναι, που είναι οι μυστικές υπηρεσίες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ. Από πάνω και από τις μυστικές υπηρεσίες. Ναι, για... είναι το επιτελικό σώμα των μυστικών υπηρεσιών που ελέγχει η CIA, FBI και άλλους βραγιώνες. Μάλιστα, όλες τις υπηρεσίες αυτές. Συγκροτσέρδες, τις μυστικές υπηρεσίες δηλαδή των πολιτιών. Θέλω να πω με λίγα λόγια, ναι. ότι δεν πας εκεί, αφού. και σου λέω, προετοίμασαν πολιτικούς από την δεκαετία του 60. Ναι, συμβαίνει αυτό, είναι, παράγεται... Έτσι, και κλωνοποιείται. Ναι. Ποιος άλλο έχει πάσει το πρόκειο πήγε ο κακομύρης ο Βενιζέλος να πάρει και ο κακομύρογλου αυτό, καημένο, λοιπόν, λοιπόν, το ίδιο τον, τον Μπρουκινγκς προφασίστηκε ότι, ότι δεν είναι mm -hmm. αυτό για κάποιο λόγο mm -hmm. και τελικά δεν ενεφανίστη mm -hmm. ο κύριος Βενιζέλος που ήθελε τόσο πολύ δια να πάρει το εισιτήριο να. και την εύνοια λοιπόν, και τώρα το Brookings καλεί τον, τον Τσίπρα εγώ δεν λέω ότι απλά το θεωρεί καμένο χαρτί mm -hmm. το Βενιζέλος <laughs> δηλαδή πρέπει <laughs> να σε... <laughs> Εγώ πιστεύω ότι και η μάνα του πρέπει να το θεωρεί καμένο χαρτί. Δεν το, βίμα βίμα το, το θεωρεί. Αυτό σταθερά επιμένει. Αλλά αυτό και, πλάνια, και πρέδι, <laughs> <έτσι>. <χ> Πολιτική <χ> σκέψη είναι η Ακόμη για τον άνθρωπο, εντάξει. Αυτή χάσα την έβγαινα των Αμερικάνικη και Γερμανική τράπεζα. <τράμις>. Αν το του, α πούμε. Ακόμα και τώρα. ο το βλέπω τώρα δύο μέρε και κίτρινο έχει με αυτή την ιστορία. Τον βλέπει που μιλάει. Με αφόρη που για το πασόκημα με... <χει> μέσα στο σπίτι του. <χει> με του συγγενεί του <χει> δεν <δίνεις> είχε <εμένα> μέλη και ανθρώπου. <Καταβληκτικό> λοιπόν, θέλω <χει> <αυτό>. από... <χει> <χει> να πω όμω για να το ξεκαθαρίσουμε και εγώ ρωτάω <χει> τι μπορείτε να περιμένουμε, πώ μπορούμε να περιμένουμε αυτό. Να ξαναθυμίσω το 61 οι Αμερικάνοι φέρνουν στο νεόκοπο ε, νεοδημιουργηθέν Ίδρυμα Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. Με τέπιτα ΚΕΠΕ, το οποίο το χρηματοδοτούσε η ελληνική κυβέρνηση, το ίδρυσε η ελληνική κυβέρνηση ω ανεξάρτητο φορέα. Λοιπόν, αλλά το χρηματοδοτούσαν οι Αμερικανοί, το Φόρντ, η Αμερικανική Αποστολή και άλλοι, τον Αντρέα Παδρέου. Ξέρουμε ποια είναι η πορεία του και τι συμφέρον τελικά εξυπηρετούσε. Και τι έγινε να έω και την εξέλιξη. Πέρα από το γεγονό ότι σαν πολιτικό δεν είναι βεβαίω με του σημερινού πολιτικού από την άποψη του έμβου και του επίπεδου και τα συμφέροντα που εξυπηρετούσε και το όλο που έπαιζε. Αλλά ρε, ο Γιώργος Παπαντρέου φτιάχτηκε από τον Μπρουκινγκς. του φτιάξαν το Καλούπι, τον βάλανε να μιλάει, του, μάθε πως να, του μάθανε πώς να μιλάει και πώς να σκέφτεται mm -hmm. στο Μπρουκινγκς. Αν ψάξετε τα αρχεία του, θα δείτε πόσες ομιλίες έχει κάνει από, πότε, από πόσο παλιά. Λοιπόν, Στι εκλογέ, το Brookings πάλι είχε ειδική press conference ναι. με τέσσερι ειδικού δικού ναι. τη, που τελείω στοιχεία είναι και στελέχη, στελέχη των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, NSA, ναι. οι οποίοι λέγανε ευτυχώ που κέρδισε Νέα Δημοκρατία, γιατί σε μια περίπτωση που θα κέρδισαν άλλε δυνάμει, ο ΣΥΡΙΖΑ την ναι. εποχή εκείνη, ναι. τότε θα υπήρχε ευθεία πρόκληση προ το, το ευρώ. Τώρα δεν υπάρχει ευθεία πρόκληση προς το Ευρώ, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. <σταξερφή> <Έτσι>, ενσωματώθηκε, <σταξερφή> πλήρως. <σταξερφή> Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι αυτός ο κύριος και ποιον πάει να εξυπηρετήσει. Γι' αυτό άλλωστε, όταν πήγε στην Λατίνη και Αμερική, πήγε να πάρει μαθήματα του τον Λούλα. Άλλος ένας πολύ αγαπητός του Brookings ναι, δικό μου σχόλιο, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε, ε, τώρα με αφορμή αυτό το ότι έγινε η μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόταση, ήδη νομίζω το βλέπει και το προγράμμα θα, θα πούμε παρακάτω θα πούμε παρακάτω ποια είναι η πρότασή του να. και πως τελείως τυχαία mm. την έχει υποστηρίξει τον Brookings ήδη από το 2009. Ah. Ωραία, ωραία αυτό. Και για να το μάθουμε, δεν το ξέρω. Να το μάθουν εδώ και οι ακροατέ που σήμερα σου λέει η εκπομπή σκίζει τι αυτά που μα λέτε. Παιδιά είναι στοιχεία, δεν είναι συνωμοσίε αυτά. Είναι στοιχεία. Έτσι είναι δεδομένα. Έτσι είναι δεδομένα στοιχεία. Η τυφία κάνει νιάουνιάω στα κεραμίδια. Πάμε να ακούσουμε να βελτιωρήσουμε. <συσίλου> Εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Έχει ανάψει εδώ το σύστημα, διότι με τα στοιχεία που παραθέτει ο Δημήτρης, για τα οποία θα συνεχίσουμε για το Ίδρυμα Μπρούκινς, με αφορμή την παρουσία του κ. Τσίπρακης, 22 Ιανουαρίου, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αναλύουμε ποιο είναι το Ίδρυμα, ποιοι ακριβώς συμμετέχουν σε αυτό και τι παράγει το Ίδρυμα αυτό. Θα συνεχίσουμε με τη συζήτηση γιατί οι ακροατές έχουν πάρα πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό και θέλουν να ξαναπεί κάποια από τα στοιχεία. Ε, αλλά πριν πάμε σε αυτό θα μου επιτρέψεις να υπενθυμίσω γιατί ε, με ρωτούν πολύ για τη σημερινή σου ομιλία το απόγευμα στις 6.30 η ομιλία του Δημήτρη Καζάκη στο ελληνικό, στο πολιτιστικό κέντρο ελληνικού, είσοδος από την πρώην βάση ελληνικού στις 6.30 σήμερα το απόγευμα. Να πω επίσης για όλους τους υ και δεν θα μπορούν να είναι εκεί το απόγευμα ότι σήμερα από την ιστοσελίδα εκπομπή αε.gr Εγκαινιάζουμε και το εξή, μια ακόμα παροχή να το πούμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες ε, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο μας ακούν. Μπορείτε λοιπόν να συνδεθείτε με, στην ιστοσελίδα, να μπείτε στην ιστοσελίδα στις 6.30 ε, διότι θα μεταδοθεί η ομιλία Σουδανά. ζωντανά. Ε, το εγκαινιάζουμε αυτό σήμερα. Ε, ελπίζουμε και θεωρούμε ότι θα πάνε όλα καλά. Ε, τα όποια προβλήματα βέβαια τεχνικά θα ανταλήσουμε, ώστε και άλλες τέτοιες παρουσίες και ομιλίες του Δημήτρη Καζάκη να μπορούμε να τις μεταδίδουμε μέσα από την ιστοσελίδα τη εκπομπή εκπομπή αε.gr λοιπόν στις 6.30 είναι η ομιλία. Εσείς συνδεθείτε. Εντάξει, μπορεί να μην αρχίσει ακτιβώς στις 6.30, δεν ξέρετε αυτά. Πάντ... Εσύ, ναι. να πάντως λίγο και για μέτρα. έναν φίλο που Πάντα. ρωτάει μέσω του διαδικτύου που έστειλε ένα κάποιο μήνυμα. Ναι. Και ότι να έχουμε πιο ενεργή ανάμειξη στην πολιτική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ενεργή ανάμειξη Δεν μπορεί να γίνει πιο ενεργή. <σομίως> δηλαδή <έχουμε> πιο πράσις... <σομίως> με χρειά. Μέχρι... και αν, τελρά, αν έχει κάτι άλλο στο. Δεκτό το να μα πίνει την πρόταση. είμαστε ανοιχτοί. Να έχουμε πιο ενεργή παρέμβαση βεβαίω. Κατά κανένα πρόβλημα. Πε σε παρακαλώ και το εξή. Σήμερα πριν συνεχίσει. Σε παρακαλώ. Να απαντήσουμε γιατί θα τα ξεχάσω. Επειδή είναι μια φίλη με αγωνία. Είναι στην Κρήτη και μαζεύει το λάδι τη. Ναι. Καημένη φίλη. Και θέλει όμως να παρακλουθήσει τα μαθήματα της σχολής του ΕΠΑΜ που, ξε... που σήμερα είναι, σήμερα είναι Τετάρτη, ναι. σήμερα το απόγευμα στις πακτήριε, στι 7 ώρα. η ώρα, λέ, ότι γίνονται οι εγγραφέ. Τι σου λέει τώρα, μα τι μου λέει η φίλη, λίγο με κρίθηκε, επιστρέφω αύριο. Ε, τι μπορώ να κάνω. Που θέλω οπωσδήποτε να τα παρακολουθήσω. Εντάξει, θα, ε... θα, θα, κανονί, θα κανονίσουμε να κάνει εγγραφή αύριο ή οτιδήποτε. Θα το συζητήσουμε με, το, με τη γραμματεία. Με τη γραμματεία. Θα, θα ανακοινωθούν τηλέφωνα και επικοινωνία με τη γραμματεία. Στο οποίο ο οποίοδήποτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο δεν πρόλαβε σήμερα mm. να κάνει εγγραφή τι επόμενε μέρε. Ωραία. Εντάξει παιδιά. Λοιπόν από αύριο θα έχουμε κάποιο τηλέφωνο εδώ να λέω και στην εκπομπή να πάρετε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία. Να δηλώσετε, για, ναι. για κάποιο τέτοιο λόγο κάποιος δεν μπορεί να είναι σήμερα, ναι. έτσι. Λοιπόν, και... μου επιτρέπεις να διαβαζω και ένα μήνυμα που έχει έρθει από και είναι ιστορικό, ναι. λοιπόν, ε... δεν πιστεύω να έχουμε πρόβλημα με το ΕΣΟΡΟΟΥ, διότι αυτή εκεί πέρα είναι και λίγο περίεργη πια. ιστορικό, όχι εγώ, αυτή για να αλλάξουμε την ιστορία. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα ο φίλο από τυχείο. Το καταπληκτικό ιστορικό στοιχείο μας δείχνει. Λοιπόν λέει παιδιά άνευ πλάκας. Κατά το 1550 και κάτι τόσο, οι Οθωμανοί επέβαλαν στοιχείο τον Αργομουνιάτικο Φόρο. Ποιες τον πλήρωναν όσες είχαν αποσύρια την παραγωγή της μήτρε τους και δεν τεκνοποιούσαν οι χείρε οι ζωντοχείρες και οι γεροντοκόρες. Λέει, προσέξτε λέει αυτή την πρόταση, διότι οι τρόικανομπεμπέδες μπορεί και να τσιμπήσουν. Αλλά εμείς δεν θα αφήσουμε καμία να πληρώσει τέτοιο φόρο. Αχ, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> να <Νάζω> καλά. <laughs> να να καλά ιδίως. Λοιπόν. <laughs> την ευχαριστούμε για το ιστορικό στοιχείο και γι' αυτό και εμείς πολύ σοβαρά το παραθέτουμε αυτό. Ναι. Ε, και... Πάμε τώρα να δούμε, σε παρακαλώ, ναι. διότι έχουμε Πάμε πάρα πολλές δούμε, ερωτήσεις. Λοιπόν, ε, ναι, το Brookings είπαμε ότι είναι ε, ένα από τα ισχυρά. Mm -hmm. α, το νούμερο ένα κατατάσσεται σήμερα με τη διακυβέρνηση Ομπάμα. Ιδιωτικό Ιδρύμα στην άσκηση πολιτικής των νομιών πολιτειών. Mm -hmm. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του νέου δόγματο εξωτερικής πολιτικής και της πολιτική των νομιών πολιτιών, ε, χρηματοδοτείται από το Ford και το Gage Foundation, δηλαδή του Bill Gates και το γνωστό Ford, mm -hmm. ε, και, αλλά και από το Carnegie, ε, το οποίο είναι ένα ίδρυμα που ετοίμαζε ένας ε, ο βασιλιάς της ε, της ε, Τη μεταλλουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην του στην άνοδο του Ρούσβελτ αλλά και, μετώπητα, και μετέπειτα τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον το ενδιαφέρον είναι δύο πράγματα πρώτο το Brookings ήταν το ίδρυμα εκείνο το που υποστήριξε το σχέδιο Marshall. έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην δημιουργία ή στην, στα λοτζίστικση να το πούμε έτσι και στην πρόταση του σχέδιου Marshall. Και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να στρατολογεί Ευρωπαίου πολιτικού από τότε ή για τα Αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό το συνεχίζει μέχρι και σήμερα σε όλα τα επίπεδα, σε όλο τον κόσμο. Εκεί δηλαδή που στοχεύει mm. κατά κύριο λόγο. Σήμερα το κύριο πλαίσιο που δραστηριοποιείται είναι η Ευρώπη, είναι η Μέση Ανατολή, το Ισραήλ δηλαδή επί και κατά κύριο λόγο, και στην Ασία. Mm. Αυτά είναι τα κύρια πεδία δράση του. Και εκεί στρατολογεί πολιτικού που του μετατρέπει σε statement λοιπόν ποιοι το απαρτίζουν έχει μεγάλη, μεγάλο ενδιαφέρον πρώτον α, θα βρείτε κάθε τρεις και λίγο α, οι εκθέσεις του α, οι εκθέσεις για την παγκόσμια πολιτική ειδικά γράφονται κατά κύριο λόγο από τις επιτελείες του Ζήμιου Ζήμιου αυτό είναι πολύ γνωστός ναι, ναι. ναι, και είναι αυτός που εισηγήθηκε την πολιτική του λεγόμενου πολιτισμικού ήμπειριαλισμού δηλαδή την άλωση της κουλτούρας ενός λαού, ενός έθνους, προκειμένου να το μετατρέψουν ε, σε όργανο τους, η Αμερικα... για να μετατραπεί σε όργανο της ε, αμερικανικής πολιτικής και τον Μπρούκινγκ από τα ισχυρά ε, ισχυρή μοχλή που ασκούν αυτόν τον τύπο την πολιτική. Λοιπόν, ποιο είναι ο πρόεδρος του, Ο πρόεδρος του είναι ο... ο Στρώπ Τάλμποτ. Αυτός είναι πάρα πολύ γνωστό, ήταν υφυπουργός εξωτερικών κυβέρνηση. Κλίντον και είναι. ήταν ένας από τους μακελάδες ε, του Ιουγουσλαβικού λαού ήταν αυτός που προετοίμασε το έδαφος για την επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Ιουγουσλαβία το 1999 ένα από τα καλά παιδιά της εξωτερική πολιτικής των Ρωμένων πολιτών τώρα, πρόεδρος ε, του διοικητικού συμβουλίου ποιος είναι αυτός είναι ο Στρόπ Talbot, είναι ο πρόεδρος του ιδρύματο. του Ιδρύματος, του ιδρύματος. Ναι. ξέρετε στα αγγλικά υπάρχουν δύο όροι που χρησιμοποιούν για την το, έννοια του το, το Πρόεδρου. Δηλαδή αυτοί το έχουν παραξιλώσει περισσότερο από του Έλληνε που λένε, ξέρετε, μισή είναι Ότι η, η, η Πρόεδρο και άλλοι μισή ναι. είναι. Λοιπόν, έχουν δύο έννοιε για τον Πρόεδρο. Το, ο ένα είναι President Μάλιστα. και το άλλο είναι Tser. Αυτό που προεδρεύει δηλαδή. Λοιπόν, ο Πρόεδρο δεν προεδρεύει. Ο Πρόεδρος προέδρου. δεν προεδρεύει. Είναι αυτό που διατηρεί, πώ τον λένε, η συντηρή τη δημόσια ναι. εικόνα του Ιδρύμου ναι. και φυσικά τι πολύ υψηλέ διασυνδέσει. Mm. λοιπόν πρόεδρος όμως που προεδρεύει mm -hmm. <laughs> λοιπόν chair of the, of the board όπως λέγεται είναι ο John Thornton ο John Thornton είναι ένας παλιός ο παλιός ένας από τους παλιούς CEO δηλαδή ηγέτες της Goldman Sachs πάμε παρακάτω να δούμε ένα ένα τα καλά παιδιά αναφέρω επιλεκτικά mm. ε, ε, αντιπρόεδροι του Brookings θα σα αναφέρω δύο, είναι, είναι τέσσερι, δύο είναι χαρακτηριστικοί. Λοιπόν, Σουζάν Νόρα Τζόνσον, η οποία είναι πρώην αντιπρόεδρο τη Goldman Sachs Group. Δεύτερο τέλεγο, τέλο πάντων. Λοιπόν, David Oibenstein, ο οποίο, όσοι το γνωρίζουν, αλλά τέλο πάντων το λέμε, ο οποίο ποιο είναι, ποιο είναι, ποιο είναι, ο, ο, ο, ο, ο, ο συνειδητή και ο διευθύνων σύμβουλο. Πιανού παρακαλώ του Carlyle Group Τι είναι το Carlyle Group Είναι η οικογενειακή επιχείρηση της οικογενειάς Bush και βεβαίως το, το, το, ο, η εταιρεία χαρτοφυλακίου που διευθύνει σήμερα το στράτιο του συμπλέγμα των Ηνωμένων είναι αυτή που διεύθυνε και καθόρισε τους όρους του πολέμου και της επέμβασης στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν Είναι αυτή που α, κατά κύριο λόγο έχει τεράστιο τεσπούς με τον αραβικό κόσμο ή που οικοδομεί στη βάση αυτή και που ήθελε και τα πετρέλαια είναι, είναι πολύ βρώμικη ιστορία ε, το Καρλάιλ λοιπόν έχουμε και άλλους όμως ανάμεσά τους στο διοικητικό συμβούλιο είναι, δεν μπο, είναι ο μάλλον η αντιπρόεδρος mm -hmm. ενός από τα ισχυρότερα συγκροτήματα χρηματοπιστωτικά συγκροτήματα της Τουρκίας δεν μπορώ να την προφέρω γιατί είναι Τούρκικα, γραμμένα στα αγγλικά συγγνώμη ναι, να ναι, λοιπόν, η οποία βεβαίως τελείως τυχαία, αυτό το ίδιο ο, ο ίδιος όμιλος, ο χρηματοπιστωτικός όμιλος αυτός, α, το Γιάνν Χόλντινγκ, σερκελέον κρουμπού, αν θα προφέρω σωστά. Ε, αυτή η αντιπρόεδρος, λοιπόν, αυτούς, μάλλον το, το συγκεκριμένο όμιλο, σή, σήμερα εκτός όλων των άλλων, με πολύ ισχυρά συμφέροντα στην Απχαζία, <χωρίου> <χωρίου> στη <χωρίου> Γεωργία <χωρίου> Ζαρμπέτσαν <χωρίου> και στη Θράκη. <χωρίου> Τελείως τυχαία, ο συγκεκριμένος όμιλο με θηκατρικές εταιρείες δραστηριοποιείται στη Θράκη προσφέροντας δάνεια χαμηλότοκα σε <εστά> ε, ανθρώπου που φέρουν εκεί πέρα τα επαγγελματίε, τα αγρότησε, οτιδήποτε αυτό. Τελείωθηκε <στοί> άλλο. Είναι και αντιπρόεδρο του στο διοικητικό <στοί> <στοί> συμβούλιο του Μπρούκινγκ. <στοί> <στοί> πέρα από αυτό είναι <στοί> ο περίφημο Κλάου Κλάινφελντ. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό για το ρόλο τη πολιτική από την εποχή της α, των δικτατοριών στη Λατινική Αμερική. <στοί> είναι ο πρόεδρο και ο σιό τη Αλκοά. Αυτό έχει α, φτιάξει τι περισσότερε δικτατορίε στον κόσμο ολόκληρο μετά, την, με, μετά, την, μετά, την, μετά την, τώρα, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και η εταιρεία του. Είναι ο Φίλιπ Νάιτ, ο, ο οποίο είναι πρόεδρος τη ΝΑΙΚ, η οποία έχει καταδικαστεί πάνω από 20 φορέ από αμερικανικά δικαστήρια για τη χρήση παιδικής εργασία και εξόντωση γυναικών που ε, έκαναν το λάθο να δουλεύουν στα εργοστάσια του στον Μπαγκλαντέ, στην Ινδία και αλλού, αλλά έμειναν έγκυε, οπότε δεν ξέραν τι να τι κάνουν και τι ξαφάνιζαν. <Ρεβαια> για αυτήν την πρακτική και για την εξόντωση και την εξοδοτική παιδική εργασία την οποία χρησιμοποιούν στα, στα εργοστάσια τους καταδικά σκάμα με αμερικανικά δικαστηρία αλλά βεβαίως καθόλου το αμερικανικό δίκαιο απέναντι στις είναι εξαιρετικά φιλάνθρωπο ε, δεν αντιμετώπισε την ηλεκτρική γαρέκλα ο πρόεδρος και τα στελέχη τη εταιρεία, όπως θα έπρεπε γιατί είναι μαζική δολοφόνη λοιπόν, αλλά πήραν απλά κάποια μεγάλα πρόστιμη πρόστιμη λοιπόν. Αν έχεις λεφτά, μπορείς και να ένα έναν ολόκληρο, αρκεί να πληρώνεις. Είναι θέμα. Λοιπόν, έχουμε επειδή τώρα δύο στελέχη της Goldman Sachs, mm -hmm. έτσι. Ναι. Λοιπόν, στο Δικητικό Συμβούλιο είναι και η Άμπι Joseph, uh, Joseph Cohen που είναι πρόεδρος, πρόεδρος του τμήματο της Goldman Sachs που αφορά τις παγκόσμιες αγορές και τον τρόπο α, και ε, επικεφαλής ε, στρα, ε, σύμβουλος στρατηγ, στρατηγικών επενδύσεων της Goldman Sachs όπως επίσης ο Λάρι Θόμπσαν ο οποίος είναι ο ιδικός για τις σχέσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ πολιτιών της Πέψικο έτσι ε, επίσης τέταρτος τέλεχος της Goldman Sachs Tracy. Ο, ο, ο Ορσενκροφτ Διευθύνων Σύμβουλος Της Goldman Sachs Φυσικά ο Κέννετ Jacobs που είπαμε προηγουμένως Ο πρόεδρος και ο ΣΥΟ της Λαζάρ ε, Υπάρχουν και επίτιμα μέλη Του διοικητικού συμβουλίου του Brookings Ανάμισα τους ξεχωρίζουμε Το Μάριο Τράγκη Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Σχετικής oh. Τράπεζας Φυσικά και το Χαΐμ Χαΐμ Σαμπάν <χαι> Uh, τον πρόεδρο, uh, πρόεδρο και το CEO του Saban, Saban Capital Group που είναι μια εταιρεία uh, που είναι συμφερόντων όχι ισραηλινών δα ελληνών συμφερόντων μιλάμε για, ένα, για μια εταιρεία χατοφυλακίου η οποία εμπλέκεται με τρομακτικέ uh, μπορεί να τις χρεώσει πολύ αίμα στη Μέση Ανατολή πολύ αίμα έχει χρηματοδοτήσει πολέμους, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως είναι σιωνιστικών συμφερόντων Αμερικανο-Ισλαλινών, σιωνιστικών συμφερόντων mm -hmm. και φυσικά ο Σαμπάν έχει ιδρύσει και ένα ειδικό τμήμα στο Brookings Institute το οποίο λέγεται Σαμπάν uh, Middle East δηλαδή Σαμπάν Μέσα Ανατολή που διαμορφώνει πολιτική για την Μέση Ανατολή και στρατολογεί αυτή την εποχή μουσουλμάνους πολιτικούς ώστε να μπορούν να στα αραβικά κράτη ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο κύριος αυτός που εκλέθηκε προσφάτως στην Αίγυπτο και κάλεσε το Δελτανητάφη σαν πρώτη του πράξη και ξεγέρθηκε ο, ο, ο γυπτιάκος λοιπόν. Ε, νομίζω ότι λίγη. δεν είναι λίγη αυτή αν βεβαίως αναφέρουμε ε, στα πιο χαρακτηριστικά ε, αν δείτε ε, ποια ε, είναι τα ε, υπόλοιπα ναι. εταιρείες δεν είναι δύσκολο εάν μπουν στην ιστοσελίδα βέβαια, δω, της, ε, ναι. του ιδρύματο, να πούμε ότι αυτά είναι φανερά μπαίνεις μέσα και βλέπεις ναι, ναι, ποιο ναι, το, το, είναι το κοινικό συμβούλιο ποια είναι τα μέλη έτσι, λοιπόν. το 1991 στην Washington Post ο τότε διευθυντής σήμερα είδα στην Society of Burgings ότι ζητοκραυγάζει γιατί διορίστηκε ως επικεφαλής της CIA ένας, ένα, ένας πολύ γνωστός αναλυτής δικός της. Ένα από τα δικά τη τελέχη. Ο κύριος Λουις Μπρέναν. Νομίζω Λουις λέει, αν θυμάμαι καλά. Ο κύριος Μπρέναν είναι πάρα πολύ γνωστός. Έχει γράψει, είναι ιδικός στα ζητήματα της φιλανθρωπίας και του α, πολιτισμικού υπεριαλισμού. Έχει γράψει πάρα πολλοί γνωστέ μελέτες σχετικά με αυτό και είναι ο εισηγητής της άλωση των χωρών όχι διαμέσου της απειοκρατίας ευρωπαϊκού τύπου, αλλά διαμέσου της άλωση του πολιτισμού τους. Λοιπόν, yeah. αυτός ο κύριος έγινε διευθυντής, ήταν από τα επιτελικά στελέχη του Brookings μέχρι πρόσφατα, νομίζω εξακολουθεί να είναι δεν, δεν χάνει την ιδιότητά σου και ο κύριο Ομπάμα τον διόρισε ως επικεφαλή επικεφαλής uh, τη CIA. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί πράγμα μιλάμε. Τι σημαίνει επανακλογή Ομπάμα. Ναι. Ε, έχουμε και κάποια γραμμάτια που... Ε, το Ινστινό του Μπρουκινγκς είναι από τους πιο... στρατηγικού συμβουλού στρατηγικούς συμβούλους του... του Ομπάμα και του καθεστώτος Ομπάμα. Τώρα, ποιε ήταν οι προτάσεις από το 2009 του Ιντρήματος του Μπρουκινγκς. Για την κρίση? Για την κρίση του ε ναι. Μηχανισμό στήριξης των οικονομιών υποχρεωκοπία Το 9 το πρότεινε αυτό Μάλιστα. Και έβαλε βεβαίως το δικό της παιδί Τον Γιώργο Παπαδρέου Που τον έφτιαξε αυτό Τον Μπρουκηξή Ιστιούτ Ήταν από αυτούς που στήσανε Ως διεθνή, διεθνή πολιτική προσωπικότητα Τον κύριο Παπαδρέου Να επιτελέσει Το θεάριστο έργο Να εξαναγκάσει τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Ευρωζώνη κυρίω, να φτιάξουν αυτό το μηχανισμό που ζητούσαν οι Αμερικανοί. Mm -hmm. Το δεύτερο είναι την ταχύτερη πολιτική ενοποίηση τη Ευρωζώνη, έτσι ώστε να καταλυθεί η εθνική κυριαρχία και τα κράτη τη μέσα στην συμπεριλαμβανωμένη και των μεγάλων κρατών, ώστε να ενοποιηθούν οι δύο μεγάλοι οικονομικοί χώροι, ο Ατλαντικό, δηλαδή το Αμερικανικό, με τον Ευρωπαϊκό. Αυτό συνεχίζει και τώρα. Στα πλαίσια αυτά, το Μπρούκινγκ πρότεινε Ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ. Έλα. Ναι. Τι μας θυμίζει. Ε, Καμπανάκι αρχίζουν. Και μάλιστα σε... ο, με, α, με αθρογραφία του Διευθύνου του Συμβούλου, του Brookings, mm -hmm. ο οποίος μισό λεπτό να τον α, α, νομίζω λέγεται Ανχόλης. Αυτός ο κύριος mm -hmm. θυμήθηκε το νέο σχέδιο Μάρσαλ καθότι το, ε, το, το Brookings έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχεδίου Μάρσαλ και το, το, την εποχή του του πρώτου σχεδίου Marshall, να το πούμε έτσι. Το νέο σχεδίο Marshall είναι μια επινόηση που θέλει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξού και ο κ. Ντράγκη στο Brookings, όπω και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μαζί με Ευρωπαϊκέ και Αμερικανικέ Τράπεζε, να χορηγούν τεράστια αναπτυξιακά δάνεια στι χώρε η χρεοκοπία, προκειμένου να εξαρτηθούν πλήρω από την πορεία ομοσπονδιοποίηση ή του λεγόμενου Ευρωατλαντικού Οικονομικού Χώρου. Αυτό είναι το νέο σχέδιο Μάρσαλ που πρότεινε να τον προκύψει. Και βεβαίω ε, το. Ο, και μα το λένε και το υπό... άλλοι εδώ. Ναι, τελείω τυχαία φαντάζομαι ελέον. ότι. Ναι, ε, τελείω συμπτωματικά. Υπάρχει μια συμπτωματικά. Άρα υπάρχει ένα, υπάρχει ένα κοινό σημείο. Όχι μόνο. Θα δούμε και το άλλο. Ναι. Λοιπόν, Σημαντικό ε, κοινό σημείο, το λέω ναι. ένα. Λοιπόν, <laughs> το οποίο τελείω συμπτωματικά ο κύριος Τσίπρας το παπαγάλησε στη συνέλευσή του έτσι πριν ένα, δύο μήνες πόσο ήταν ε, αυτό το πράγμα. Ναι, πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, πριν τα Χριστούγεννα σίγουρα. Λοιπόν, στο CNN όπου τους προ, πρότεινε στον εκπρόσωπο της CIA που του παίρνει τη, παίρνε uh, τη συνέντευξη και δημοσιογράφο υποτίθεται του CNN, ε, το σχέδιο Marshall. Το, το, το, το τελευταίο βεβαίω ε, πρόταση που κάνει το Brookings είναι μια ευρωπαϊκή συνδυάση με το χρέο. Ευρωπαϊκή συνδέσεις και το χρέος να, όπου, εκεί, νόλι, ναι. όπου εκεί θα πρέπει να εφαρμοστεί μια νέα εκδοχή του σχεδίου Baker να. που δόθηκε για, τις, για τη Λατινική Αμερική που είναι ε, διαγραφή μέρους του χρέους εκείνων των χωρών που δεν μπορούν να το αποπληρώσουν ε, με αντάλλαγμα μια σειρά εγγυήσεις εμπράγματιες εγγυήσεις των χωρών αυτών προς τις χώρες και τις τράπεζες που κάνουν, θα κάνουν τη διαγραφή. Για να θυμηθούμε λιγάκι, το σχέδιο Baker, που μετεξελίχθηκε μετά σε, σε ομόλογα, εκδόθηκαν ομόλογα του Αμερικανικού κράτου που αντικατέστησαν τις τράπεζε και στα, τα δάνειά του προ χώρε τη Λατινικής Αμερική, συνοδεύτηκαν με εγγυήσει ορυκτού πλούτου και γεωστρατηγικέ εγγυήσει δώσαν τέτοιε εγκίση. Γι' αυτό και οι λατινικέ χώρε, ακόμη και αυτέ που εφαρμόσαν πολιτικέ διαγραφή, χρέους τα Brady Bonds που αντικατέψα τον Baker, δηλαδή τα ομόλογα Brady, Brady είναι ο Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων που υλοποίησε το σχέδιο Baker στην ουσία με τα ομόλογα Brady mm -hmm. επειδή συνοδεύονται με πράγματι εγγύη, γεωστρατηγικής και ορεικτού πλούτου, mm -hmm. δεν τα πείραξαν. Ναι. Ακόμη και ο Κορέα δεν τα πήραξε. Βεβαίω αυτό που τα πήραξε. Είναι ο, ο Τσάβδο και ο Μοράλε. Αλλά ο Κορέα δεν τα πήραξε. Μην... το μέτωπο που θα άνοιγε με του Αμερικανού στα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, θέλω να πω πολύ σοβαρή ιστορία. Αυτοί λοιπόν θέλουν μέσω τη Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη να μπάσουν ω καθοριστικό παράγοντα τον Αμερικανικό παράγοντα και στη διαμόρφωση πολιτική τη Ευρωζώνη. Γι' αυτό ζητάνε Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη. Το... Και με το ρόλο των Μάλιστα... νέων ναι, ναι. πολιτικών. Ναι, ναι. αυτό. Το χαρτί το χοντρά η Λαγκάρντ σε τελευταίες συνόδους να, έτσι, γιατί... που ζητούσε και μερική διαγραφή χρέους να. εντάξει για να μην μας παρουσιάσουν τη μερική διαγραφή ως τίθεν προτευτική πρόταση λοιπόν μέσα από αυτό στην πραγματικότητα το Brookings θέλει μια επανάληψη με αμερικανική πρωτοβουλία mm -hmm. της συνδιάσκεψης της Λοζάνη του 1932 mm -hmm. που α, ε, χαρίστηκαν α, τα δάνεια προς τη Γερμανία τι πολεμικέ οφειλές της Γερμανίας, με αντάλλαγμα mm. ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ε, αμερικανικών συμφερόντων, κατά κύριο λόγο, στη γερμανική οικονομία, όπου βοήθησε βέβαια την αναστήλωση γερμανικής οικονομίας και άνοιξε το δόμο στο Χίτλερ. Ανοίγει μεγάλο κεφάλαιο τώρα στο τέλος, ξέρεις, έτσι. Θα το, το δώσουμε το αύριο, ναι. σε παρακαλώ, διότι ναι. είναι πολύ μεγάλο. Απλά να, ξέρουμε. να ξεκινήσουμε αύριο, να μην το ξεχάσουμε με, να... και κάτι άλλο. Έτσι, με αυτό το δεν θέμα. Υπήξε, να δεν υπήρξε άνθρωπο, και σα το λέω, mm -hmm. σα προκαλώ δηλαδή. Προκαλώ όποιον ακούει αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Καλό πρόεδρο, προκαλώ. Mm -hmm. έτσι, να ψάξει να βρει mm -hmm. έναν άνθρωπο ο οποίο δεν είναι πράκτορα των αμερικανικών συμφερόντων αποδείχτηκε από την πορεία του ως πράκτος Αμερικανικών Συμφερόντων που κλείθηκε και μίλησε στο Brookings Institute. Δεν θα βρει ούτε ένα, ούτε ένα. Λοιπόν, αν το συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Είναι, πώς να το πούμε, είναι. Γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία. Η βιβλιογραφία γύρω από τα ζητήματα αυτών των ιδιωτικών ιδρυμάτων τύπου Brookings είναι τεράστια. Ναι και θα πεις και βιβλιογραφία διότι είναι, να ναι, βαμβαρδί, βαμβαριζόμαστε εδώ είναι. και για τη βιβλιογραφία Είναι τεράστια. δυστυχώς είναι αγκλόφονη κόστος... Είναι αγκλόφονη, δεν υπάρχουν στα ελληνικά δεν, δεν Θα έχω... τη δώσεις κάποιους λοιπόν. Είναι, να είναι στρα... ιδρύματα στρατολόγησης αμερι... για την αμερικανική πολιτική αυτά Μάλιστα, θεωρίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό ε, θα συνεχίσουμε το θέμα αύριο γιατί είναι πάρα πολλές και οι ερωτήσεις αλλά υπάρχει συνέχεια και πρέπει να δημιουργήσουμε πολλοί ναι όποιος θέλει να πέρατα. συνεχίσουμε άλλο κουβέντα θα στο απόγευμα στις, το 6 ώρα... στις 6 και μισή είσαι στο, ελληνικό, στο πολιτιστικό κέντρο ελληνικού για όσους δεν μπορούν να είναι εκεί γιατί ζουν σε κάποιο άλλο μέρος της Ελλάδας ή σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου από σήμερα εγκαινιάζουμε στην ιστοσελίδα τη εκπομπή, εκπομπή αλφαεύσιλον.gr. Μπαίνετε μέσα. και μισή έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο πιο αργά, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα στην ιστοσελίδα, διότι η σημερινή ομιλία του Πίτρη Καζάκη θα είναι ζωντανά στην ιστοσελίδα. Εκπομπή Στις 6 και μισή είναι προγραμματισμένη η συζήτηση στο ελληνικό. Λοιπόν, και εδώ τώρα, θα το πούμε και αύριο. Ναι. Αλλά αυτό που για να παίξουμε ω πολιτική, μου θύμισε τη δήλωση του, mm. του mm. Γιώργου mm. Καρατζαφέρη mm. όταν το ρωτούσαν για τον Παπαδήμου που συμμετείχε στην κυβέρνησή του και το ρωτούσαν το εξή. Μα αυτό δεν είναι πράκτορας τη Bilderberg mm. Δεν συμμετέχει στην Μπίλτεμπεργκ, δηλαδή, την οποία εσείς έχετε τα λοιπά δηλαδή. Λέει ακόμη καλύτερα. Διότι επειδή συμμετείχε στην Bilderberg α πούμε, θα ξέρει πώ να του διαπραγματευτεί και να μα δει στο πρόβλημα. Mm. Το που καταλήξαμε ή που κατέληξε ή ποιο ήταν ο ρόλο του Παπαδήμου mm. το γνωρίζουμε. Και επιπλέον. Εγώ θα ήθελα να καλέσω να και τον πω. κύριο Καμένο που θέλει ναι. τον, πα, τον Παπαδήμο να. Να τον. Ναι, βάζει πρόταση για. Α ναι. έρθει τη Δευτέρα μαζί μας. Ας έρθει μαζί μας, Α μαζί μας Δευτέρα να, να διαδηλώσει. Στο, ε, κεφαλάρι, στο κεφαλάρι. Το απόγευμα τη Δευτέρα το Ιωβέ βραβεύει τον κύριο Παπαδήμο. Mm. Θα είναι ο κύριο Τουρνάρα εκεί, εξάλλου ήταν μέχρι πρώτο ο κύριο Τουρνάρα στο ΙΟΔΕ. Λοιπόν, ε, θα είναι ο κύριο Τουρνάρα, θα είναι όμω και ο κύριο Γιάννη, και ο κύριο Ραπάνος και ίσω να είναι και ο κύριο Λιμίτσα. Ναι, ναι, είναι η σύναξη, όπω λέμε, θερινή, θερινή σύναξη αγροφυλάκων. Εδώ είναι η χειμερινή σύναξη βρικολάκων. Λοιπόν, καλό είναι να πάμε εκεί πέρα να του δείξουμε τι ακριβώ είναι. Ίδρυμα... Εκτό και αν όλα ο όλη... στο κεφαλάρι. Στο κεφαλάρι. Έτσι, θα πούμε τι ώρα είναι. Είναι το απόγευμα τη Δευτέρα. Το λέμε από τώρα. Ε, παιδιά, όλοι μαζί παίρνουμε την παρέα. Α δούμε πείλους, ας το δου, κίνημά μα. Α στην πραγματικότητα. Έτσι. Τη σχολή μα, το έστω... σχολείο μα. Παίρνουμε ο καθένα όσο θέλει. Το γραμματείο, το, το, το, το συνδικάτο. Πρωτοβουλία, ό,τι θέλει. Ακριβώ ό,τι θέλει, το παίρνει και έρχεται εκεί, λοιπόν, τη Δευτέρα το απόγευμα στο κεφαλάρι, να, ε, να τα πούμε κι εμεί. Όλοι μαζί. Λοιπόν, αύριο εδώ θα είμαστε. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την ενδιαφέρουσα εκπομπή που είχαμε σήμερα, εγώ πιστεύω, και από τα μηνύματά σα. Τα χαιρετίσματά μα στον τον Νίκο, γιατί έστειλε ένα μήνυμα έτσι όλο παράπονο. Είναι λέει στο αεροδρόμιο, στο Μόναχο και δεν μπορεί να μα ακούσει. Δεν πειράζει, Νίκο, μα ακούσει τη συνέχεια. Και από το αρχείο. Ναι, από το αρχείο. Μην έχει παράπονο. Αύριο το ραντεβού μας στη μία εδώ στον ΆΤΕΦΕΜ. Είναι τη συντονισμένη στου 90,6. Χαρί